<χω> τρελός, <,Calais> παιδί, repay, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, πρέσσάκιας, ζητυάνος, σκύλια δέσποτ, τελευταίος μου τελευταίος, από πιο κάτω και τους κάτω. <rim rubens> तPeBar, <affinity> τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μια πολύ μικρή καθυστέρηση παίρνουμε τη σκητάλη από τη Ματίνα. Πάντα εδώ στο Radio Reboot και αγαπητά αδέλφια πουλιά πουλιά, ο Παρίας ξεκινά. Ο Παρίας είναι μια εκπομπή ραδιοφωνική η οποία συνηθίζει να βγάζει στον αέρα πολιτικές θεματικές εκπομπές που ασχολούνται με πράγματα που τον απασχολούν ως Παρία ε, ο παρεα είναι ένα άτομο του περιθωρίου, είναι αυτός που δεν θέλετε να γνωρίζετε... Ε, ...είναι αυτός που δεν ξέρει τα δικαιώματά του ή και που τα ξέρει είναι πεταμένος. Γι' αυτό θέλοντα να εκπροσωπήσω τον παρία της γειτονιάς μα της χώρας μας... Ε, ...και όλους αυτούς τους αφανείς ανθρώπους... ...είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε κάποια ζητήματα όπως είπαμε που θεωρούμε σημαντικά. Και ε, ξεκινάμε και σήμερα 10 Οκτώβρη του Σωτηρίου του 2025... Να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό Έχουμε μαζί μας αρκετό κόσμο να μας πλαισιώσει ε, Ξεφύγαμε λίγο από το ακαδημαϊκό τέταρτο Πήραμε άλλα δεκα λεπτά Και να πούμε ένα καλησπέρα στους συντρόφου που είναι εδώ Καλησπέρα Καλησπέρα ε, Για ξαναπάμε Καλησπέρα Τέλεια Να σας κάνω και την το ταυτόχρονα Και τι έχουμε να πούμε εδώ Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και ελπίζουμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα ε, για αυτό το πράγμα ε, που υπάρχει στον, ε, στον αέρα αυτό το πράγμα ε, το οποίο ε, θα προσπαθήσουμε να το κάπως, ε, κάνουμε να το δώσουμε ένα σχήμα και γι' αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας μέλη του αυτοργανωμένου σχήματος ερευνητών διδακτορικών όχι μόνο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να πούμε. Έχουμε και... Καλησπέρα. Να το μάλλον λειτουργεί. Καλησπέρα του όχι μόνο του εθνικού, μεσοβείου εθνικού, πολυτεχνείου το είπαμε. Ναι, είχαμε και μία μεταγραφή στο δρόμο. Ήθελα να μιλήσει εδώ για... και για τη σχολή της, γιατί εντάξει, ερευνήτες δεν έχει μόνο το πολυτεχνείο. Ε... Είμαστε παντού. Και είμαστε ανακτισμένοι. Είσαστε. Αγανακτισμένοι. <laughs> Με φοβίζουν αυτά τα ανακτισμένα να ξέρεις <laughs> λοιπόν. Ε, τώρα, ε, θα αρχίσουμε επειδή έχουμε ξαναβρεθεί ε, σε ραδιοφωνικό αέρα Πριν τέσσερα χρόνια Περίπου, ναι περίπου. Έχουμε κάνει ξανά στις ραδιοζώνες της ανταρκικής Τότε που ήσασταν ακόμα φρέσκοι Όχι τώρα ότι τα έχετε μεγαλώσει <laughs> τόσ... Εντάξει, ήμασταν δύο, δύο χρονών, ήμασταν <laughs> περίπου Ήσασταν δύο ετών ήταν τότε το Research Critique ε, Γιατί Research Critique Γιατί... Πολύ καλή ερώτηση. αυτή <laughs> και σας ευχαριστώ που την κάνετε ναι, Ευχαριστώ που την κάνετε βέβαια. Ε, Εντάξει ψάχναμε όνομα όπως όλες οι ομάδες γενικά Και δυσκολευόμασταν πάρα πολύ σε αυτό ε, Στην ουσία αυτό το οποίο θέλαμε να προτάξουμε μέσα από αυτό το όνομα Είναι η κριτική πάνω στο, στην έρευνα Δηλαδή στην έρευνα να με πια ουσία τόσο σε αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται μέσα από την έρευνα Όσο και στην ε, διάρθρωση και την, ε, τη λειτουργία της τι είναι η έρευνα, για ποιου παράγεται, τι παράγει, τι σκοπό έχει αυτό το οποίο παράγεται και ήρθαμε εμείς από μια πολιτική σκοπιά δικιά μας, ορμόμενη από το ευρύτερο αντιξουαστικό αυτοργανωμένο κίνημα, να δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα με ένα πρίσμα ας πούμε... Ε, θέλεις να αντισταθούμε σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα σε αυτό το χώρο. Ο όρος υπάρχει και στον κλάδο των ανθρωπιστικών ε, ο όρος Research Critique και εντάξει, είναι, πολύ, είναι αρκετά διαφορετικός ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Ε, άλλωστε εμείς κυρίως ε, τεχνικοί είμαστε, τεχνικές σχολές έχουμε βγάλει, μηχανική είναι τα μέλη του σχήματος, αλλά χρησιμοποιείται πάνω κάτω με τον τρόπο που είπε ο, ο σύντροφο, Ότι δηλαδή κάνεις Κριτική έρευνα και κριτική στο προϊόν τη έρευνα που παράγεται. Εγώ που δεν ξέρω πολλά πράγματα από αυτά, δεν έχω σχέση με το Πολυτεχνείο, <χεχε> ε, μπορώ να πω ότι κάποιο καλοθελητή, ο οποίο τα βλέπει όλα αισιόδοξα και ωραία, θα πει ωραία πράγματα. Δηλαδή, η έρευνα είναι εντάξει, έχουμε και κάποια πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα τα οποία είναι και με στα 200 καλύτερα του κόσμου. Τώρα, τα κριτήρια και αυτά τα συζητάμε. Αλλά έχουμε δύο πανεπιστήμια και το Έκπα και το Μουπου, δηλαδή το πάσει το πολυτεχνείο και το, το ΕΚΠΑ πώ το λένε. Καποδοσία. Mm, το καποδοστριακό. Ε, να πούμε ότι καλά πράγματα δεν θα βγάζει έρευνα, δηλαδή δεν θα βγάζει πράγματα τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένα μας ή το κράτος μα το καλό για να βοηθήσει τι δομέ τους ανθρώπου. Για, για καλό δεν γίνεται η έρευνα. Γίνεται να γίνεται για κάποιο κακό η έρευνα και να μην το μαθαίνουμε, ή δεν το μαθαίνουμε και δεν μα απασχολεί κιόλα, Οπότε μπαίνουμε απευθεία. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, Α πούμε στα βαθιά. Ε... Όχι, θα ξανεπιστρέψουμε πίσω για να πείτε κάποια πράγματα ακόμα για το σχήμα. Αλλά νομίζω ε, θέλω βάσει αυτών που λέτε να το πάμε. Ότι Οκ, okay, αφού θέλετε να κάνετε κριτική πάνω σε αυτά που παράγονται, γιατί να κάνετε κριτική, πάνω να πει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα μεταξύ προϊόντος και χρήση σύρμου και αποβάθρας και όλα αυτά τα, τα δίπολα. Ακόμα και ζήτημα να μην υπήρχε. Το να γινόταν κριτική, το μόνο που θα παρήγαγε θα ήταν κάτι θετικό. Αλλά κάτι ήθελα να πούνε οι εδώ και τους προπήρα. Το προϊόν της έρευνας έχει όντως αυτή την εικόνα... είναι μάλλον σχηματισμένη αυτή η εικόνα για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ότι δηλαδή διευρύνουμε τους ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης μέσα από την συγκέντρωση, ας πούμε, υψηλά εξειδικευμένων ατόμων σε ένα χώρο, οι οποίοι συνεργάζονται και παράγουν νέα πληροφορία, νέες τεχνολογίες κ.ο.κ. Ή ακόμα μελετάνε και τον κοινωνικό σχηματισμό, έτσι, δηλαδή το πώς λειτουργεί μια κοινωνία, γιατί λειτουργεί έτσι και όχι αλλιώς, πώς αυτά τα πράγματα συγκρούνται, αυτό απευθύνεται πιο πολύ στον κλάδο των στον κοινωνικό κλάδο ε, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε το από ποιον χρηματοδοτείται γιατί πάντα πρέπει να ακολουθείς το, το μονοπάτι των χρημάτων για να δεις αυτός που δουλεύει πάνω σε μια συγκεκριμένη νέα τεχνολογία από πού παίρνει το μισθό του και αυτός που του δίνει το μισθό γιατί τον δίνει εμπροκειμένο ας πούμε τα τελευταία Πολλά χρόνια η Ελληνική Ακαδημία είναι εντελώς εξαρτημένη από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, από δηλαδή τις ε, κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην, ε, τη, τις κατευθύνσεις που δίνει για να χρηματοδοτήσει προτάσεις οι οποίες εν τέλει θα δώσουν χρήματα και στο Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει, αλλά και στους ερευνητές οι οποίοι πληρώνονται από αυτό ε, και οι οποίες έχουν στόχοθεσίες που μπορούμε να... Ε, θα καλύψουμε σίγουρα συνέχεια ένα μεγάλο μέρο τη στοχοθεσία που είναι ουσιαστικά η έρευνα για επιτήρηση και καταστολή. Αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια, πιο. Πώ να το πω τώρα με τρόπο ορθό. Πιο λάμογιας Πιο κομμάτια του να παράγουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει και κάποιο άμεσο αντίκρισμα, αλλά επειδή πρέπει να κινείται το χρήμα και πρέπει να φαίνεται ότι βγαίνουν πράγματα, ε, θα χρηματοδοτήσουμε και ερευνητικά τα οποία δεν έχουν κάποιο άμεσο αντίκρισμα ή κάνουν τρίχα τριχιά. Δηλαδή μπορεί να έχουν φτιάξει ένα μικρό κουτάκι το οποίο θα συμβάλλει με έναν άλλο τρόπο ας πούμε, στις τεχνολογίες και αυτό να παρουσιάζεται σαν ε, κάποια τεχνολογική επανάσταση στον, ε, κλάδο, στον σχετικό κλάδο. Ε, υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος πέρα από αυτό που περιέγραψε ο σύντροφό το οποίο δεν το ρώτησε ακριβώς, αλλά κάπως σχετίζεται με το κριτική στην έρευνα, είναι και το υπό ποιε συνθήκες ε, αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, ποιες συνεργασιακές σχέσεις, ε, οι οποίες εν τέλει το παράγουν ε, και με ποιο τρόπο αυτή η πυραμίδα διαρθρώνεται για να μπορέσει, τέλος πάντων, στο τέλος, να φτάσουμε σε, το, σε αυτή την παραγωγή τελικού προϊόντος. Ε, άρα, επομένω, η κριτική που έρχομαστε να κάνουμε ε, είναι πολύπλευρη και νομίζουμε ότι πατάει σε μια πολύ συγκεκριμένη, ζωφερή δυστυχώς, πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οτιδήποτε παράγεται εντό δεν έχει νόημα έτσι γιατί μπορεί να βγαίνει αυτό από αυτά που προείπαμε αλλά εντάξει κυρίως η κριτική μας εστιάζει σε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως Προφανώ σε έναν βαθμό, έχει ξεφύγει από τις χαραμάδες του συστήματος, ας πούμε, έχουν ξεφύγει ερευνητέ, οι οποίοι συνεχίζουν με κάποιο τρόπο να κάνουν αυτό που θα λέγαμε πρωτογενή έρευνα ή τεχνολογική έρευνα η οποία έχει πιο ελεύθερα χαρακτηριστικά, ακολουθούν δηλαδή λογικές ανοιχτού κώδικα, ακολουθούν λογικές ανοίγματο, εκλαίκευσης και ανοίγματο στον κόσμο, ώστε να καταλάβει τι ακριβώς παράγουν, Απλώ Δυστυχώς και από την εμπειρία μας, αυτή είναι μια ε, λαμπερή αλλά με μειοψηφία μέσα στον ε, χώρο. Πρόσφατα είχα ακούσει, προφανώς τηλεόραση, γιατί από εκεί μαθαίνουμε τα νέα φυσικά, είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνετε στη ζωή σας, έμαθα για ένα καινούριο προϊόν, το οποίο έχει βγει εδώ και κάποια χρόνια ένα νέο γιαούρτι, που είναι ανθεκτικό από τους χημικούς μηχανικούς του Εθνικού μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ένα γιαούρτι το οποίο ε, δεν χαλάει τόσο γρήγορα. Είναι, έχετε ακούσει δηλαδή. Είναι τα πράγματα τα οποία φτάνουν προς τα έξω, μέσα από τα mass media. Ε, δεν μαθαίνουμε βέβαια κάτι άλλο. Αν η τεχνολογία π.χ. που παράγει το πολυτεχνείο χρησιμοποιείται στα σύνορα για να αποθήσει με κάποιους τρόπους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν από έναν πόλεμο ή από κάτι άλλο. Μαθαίνουμε, Εμεί μαθαίνουμε τα λαμπρά παραδείγματα όπως για ορκιαχλαπάτσες και διάφορα τέτοια προϊόντα τα οποία αυτά δεν μπορούν να κάνεις και τρομερή κριτική γιατί θα βρεθούν επιχείλαιο και ψε, θα, θα γίνει ένα προϊόν το οποίο θα μπορούν να τα αγοράσουν όλοι. Δεν είναι κάποια τεχνολογία που λέμε ότι Οκ, okay, το βγάλαν αυτό ή το κορυφαίοι επιστήμονες, αλλά δεν απευθύνεται σε εσά. γιατί για να το προμηθευτείτε, ένα προσθετικό μέλος π.χ., okay. έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία στα προσθετικά μέλη. Μπορεί ο καθένα ο οποίος έχει ζήτημα, μια βλάβη σωματική, να προμηθευτεί αυτό το πράγμα. Όχι. <laughs> Είναι ζήτημα λιγό, το λιγότερο ταξικό. Πάντως, θα έλεγα ότι δεν ισχύει το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το ότι δεν διαφημίζεται η έρευνα για την... Τεχνολογία η οποία υπάρχει στα σύνορα. Νομίζω ότι κάθε άλλο πλέον αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα, τα τελευταία πέντε χρόνια και με τη στροφή της Ευρώπης από εντός αγωγικών την πράσινη ανάπτυξη στην πολεμική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη πολεμικής βιομηχανία δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή η μετατόπιση είναι πλέον εμφανής. Και μπορούμε να θυμηθούμε εύκολα το κομμάτι του το Απουθού όπου ένα εργαστήριο αν θυμάμαι καλά τη αεροδυναμική τεχνολογία, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, η Άκυνθος, λέγει το καθηγητής, εν πάση περιπτώσει, είχε βγει στην ΑΡΤΡΙΑ και διαφήμιζε με τον καλύτερο τρόπο το ντρόν που είχαν σχεδιάσει αυτός και η ειραιωτική του ομάδα, το οποίο είχε ως στόχο την επιτήρηση των συνόρων και χερσαίων και θαλάσσιων στα ανατολικά της Ελλάδος. Τότε είχαν επισημάνει ότι δεν μπορεί να φέρει οπλισμό αυτό το ντρόν, αλλά ήταν στις, ε, στα τουντού, α πούμε, στι μελλοντικέ ε, προεκτάσει του εγχειρήματο το να μπορεί να φέρει και οπλισμό. Οπότε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ε, μέσο ε, δολοφονικό. Το δεύτερο κομμάτι συμφωνώ απολύτω και είναι φοβερό γιατί είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση σε μια συνέλευση ηλεκτρολόγων. Σε κατηλημένη σχολή, που είχε αναφερθεί ακριβώ αυτό το παράδειγμα. Ότι μπορεί να έχει ένα ρομποτικό βραχείο, α πούμε, που θα εγχειρεί ξέρω εγώ, κάποιον ε, απομακρυσμένα, ή μπορεί να έχει ένα προσθετικό μέλο. Το θέμα είναι ποιο θα έχει πρόσβαση εν τέλει σε αυτή την ε, τεχνολογία. Αν όντω είναι ανοιχτή στην κοινωνία, είναι, είναι τελικά προϊόν που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι τη. Έχετε να σχολιάσετε κάτι άλλο. Ωραία. Ναι, ναι. Σήκωνες χέρι. Ε, Σήκωσα το χέρι γιατί θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται αυτά να διαφημιστούν σε εμάς. Ε, δεν χρειάζεται ο Ιάκης να πάρει τα credits από την μπλεμπα από κάτω ή από τον ξαδερφό του που, ξέρω εγώ, θέλει να, να τονίσει το υπερεγό του ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει και έχει παράγει παράξει κάτι τρομερό. Αυτοί που τα χρειάζονται τα ξέρουν. Υπάρχει το πουλ, υπάρχουν οι αγοραστέ και το χρήμα κινείται με ηλικιώδει ρυθμού τελικά προ αυτή την κατεύθυνση. Και εμεί συνεχίζουμε να μην τα ξέρουμε. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα σχολιάσουμε που θα κάνουμε και σήμερα εδώ. Αφού μιλά για το χρήμα, κινείται με ηλικιώδει ρυθμού. Έθελα να μου πει, ε, δεν επωφελείται από αυτό το Εθνικό Μητσοβείο Πολυτεχνείο. Δεν αναπτύσσει τι εγκαταστάσει του, δεν μπαίνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, ο ερευνητής όχι. Οπότε μπορεί το εργαστήριο που είναι υπό μια ιδιαίτερη συνθήκη σε ποιον είναι αυτό το εργαστήριο του ΧΙ Ακυνθού, να έχει προηγουμένο εξοπλισμό και να μην έχει ανθρώπους που να μπορούν να διαχειριστούν τα όργανα γιατί δεν υπάρχει μισθοδοσία. Πολύ απλά. Είναι sin... κλασικό verdi. αυτό. Και στην ερώτηση αυτή, νομίζω είναι και η παγίδα γύρω από όλο αυτό το παιχνίδι. Ε, δηλαδή, αυτό που μα λένε αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια υποχρηματοδότηση, τη βλέπετε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Για παράδειγμα, όταν εμεί πάνω στο ΔΕΚΤ, ακόμα και στο Πολυτεχνείο, άμα έχει ε, άμα έχεις έναν τακτικό προπολογισμό στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ο, δηλαδή τον, τα χρήματα που έρχονται από το κράτο, και έχει τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου, τον ειδικό λογαριασμό δηλαδή, στον οποίο μπαίνουν τα χρήματα από τα προγράμματα. Που έχει ένα κύκλο εργασιών 100 εκατομμύρια ευρώ και το EPSE, το αντίστοιχο των ηλεκτρολόγων, άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε το που ας πούμε, κρύβεται το τυράκι. Δηλαδή, αυτό το οποίο σου λένε στην πραγματικότητα είναι ότι παιδιά δεν έχουμε χρήματα. Η έρευνα και σε αυτή την περίοδο, και αυτό θα το σχολιάσουμε και αργότερα πιθανότατα, στρέφεται όλο και περισσότερο σε τέτοιου τύπου εφαρμογέ και τεχνολογίε. Άρα, τι να κάνουμε κι εμεί, θα μπούμε σε αυτό τον χώρο. Ε, εκεί είναι λοιπόν εμεί που ερχόμαστε να απαντήσουμε στο ότι παιδιά πρέπει να κρίνουμε αυτό το οποίο ε, παράγουμε. Ε, πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως και η εκπομπή α πούμε στην ΕΡΤΡΙΑ και σε κάθε ΕΡΤΡΙΑ που μπορεί να βγαίνει ο κάθε καθηγητή και να ρυθμίζει το τι παράγει το εργαστήριό του. Δεν έχει μόνο στόχο την ενημέρωση τη που αναφέρθηκε πριν. Κύριο στόχο έχει το να κανονικοποιηθεί αυτό το πράγμα: Να κανονικοποιηθεί ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο, η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα βοηθάει και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της άμυνα τη Ευρώπη, των πολεμικών συγκρούσεων του ΝΑΤΟ, να μπει η Ελλάδα σαν ισχυρό παίκτη εντό εισαγωγικών στην Ανατολική Μεσόγειο, να μπορεί να παίξει ρόλο. Και όλο αυτό θα πρέπει η κοινωνία να το ασπαστεί και να το υποστηρίξει σε έναν βαθμό. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσει μέσου κόλπου των πανεπιστημίων. Οπότε τι καλύτερο από το να πείσει το γενικό πληθυσμό ότι αυτό είναι προ όφελο τη Ελλάδο, α πούμε, ή του πανεπιστημίου καθ' αυτού. Μάλιστα, συγγνώμη. Ε, Λίγου μήνε αργότερα, αν θυμάμαι καλά από τον λόγο ρεπορτάζ, ε, είχε γίνει και μια φιέστα στο Υπουργείο Οικονομικών. Τότε υπουργό, νομίζω, ήταν Παρουσία του ταϊκούρα της ΕΑΒ, που αναλύθηκε διεξογειδικά η προσπάθεια για το πρόγραμμα Αρχίτας, δηλαδή για το, drone, το ελληνικό drone και ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρειες απόψεις για το πώς θα πρέπει να δημιουργηθούν βιομηχανικά διδακτορικά τα οποία να Μπορούν να έχουν να κάνουν με εφαρμογέ που έχουν να κάνουν με την πολεμική βιομηχανία, το πώ θα δημιουργηθούν προγράμματα εντό των πανεπιστημίων τα οποία θα καλύπτουν τέτοιου τύπου εφαρμογέ και το πώ γενικότερα θα υπάρξει μια διασύνδεση ε, ακαδημία, στρατού, ε, γύρω από ζητήματα παραγωγή ε, καινοτομιών και τεχνολογιών. Και αυτό είναι το οποίο ερχόμαστε να, να δούμε σήμερα. Ε, αυτό, δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα σήμερα. Αυτό προετοίμασε όλη αυτή η κίνηση. Άρα, ναι. Δεν είναι ε, εν καινο και είναι κάτι το οποίο θέλουν πλέον να ακούγεται. Είμαστε πάντως μέσα στα πράγματα. Άμα τώρα ο κόσμο, ε, ε, το σύστημα, μάλλον κινείται με πολέμους... Ε, νομίζω ότι εκεί θα πάνε οι επενδύσεις μας έτσι δεν είναι νομίζω ε, ξέρεις είναι λες και κάνουμε αυτή την κουβέντα και μας βλέπει τη λόγια δεν θα ήταν απολύτως λογικό να στήριξουμε αυτέ αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες είναι ναι, για να σκοτώνουν ανθρώπους για να πνίγουν, για να όλα αυτά λογικό δεν είναι αφού η οικονομία γίνεται πολεμική και εμάς τα καλά μας πανεπιστήμια, αντί να βγάζουν, όπως είπαμε πριν, ένα φλόμπερ γιαούρτι ή κάτι το οποίο να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ζήτημα. Με το... όλα, αυτά, όλα αυτά, κάποια τεχνολογία, όπως δεν γνωρίζουμε σε άλλες χώρες πώς τεχνολογίες είναι, δίνονται στον κόσμο for free. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη καλή Ευρώπη, το καλό μας κράτος και θα συνεχίσουμε να βάζουμε τους καλύτερου ανθρώπους στα καλύτερα εργαστήρια, με πολλά εισαγωγικά. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν θα ανεβάσω αυτήν την εκπομπή θα ανεβάσω και το link της προηγούμενης. Γιατί έχει, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ε... μια συνέχεια. Ναι, υπάρχει μια συνέχεια. Ε, δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι στο Πολυτεχνείο παλιά όταν ήμουν μικρός. είχε κάτι εργαστήρια, Βαρδινογιάννης σε απ' έξω. Γίνεται κάποιο να έρθει να δώσει λεφτά σε ένα... Ε σε ένα εργαστήριο για να παράξει κάτι για μια τεχνολογία, για την εταιρεία του. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται πολλά χρόνια. <laughs> <laughs> δηλαδή, αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Ίσως να είναι λίγο παραπάνω εντυνόμενο λόγω της ευρύτερης κατάστασης. Ε, αλλά εντάξει αυτό είναι διαχρονικό ζήτημα δηλαδή μπορεί όντως να έρθει μια εταιρεία να θέλει να παράξει κάτι να μην ψήνεται να δώσει τα αντίστοιχα χρήματα στο R&D της ή να μην έχει R&D και σου λέει ότι ωραία θα, θα, με κάποια λίγα χρήματα θα γίνει μια έρευνα Fast Track και όλες ζητάνε να γίνει συνήθως γιατί αυτού του ρυθμούς έχουν συνηθίσει για να παράξουμε κάτι με πολύ λιγότερα χρήματα αξιοποιώντας εγκαταστάσεις του Δημόσιου πανεπιστημίου με το όφελος που καταλαβαίνουμε όλοι ε, γύρω από αυτό. Αξιοποιώντας το εργατικό δυναμικό, δυναμικό ναι. που έχει το Πολυτεχνείο στις χαμηλότερες τιμές αγοράς, ε, στους ερευνητές. Ανταγωνιστικές. Ανταγωνιστικές, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, νο... Υπάρχει και μια δεύτερη πάντως, ε, ένας, ένα δεύτερο κίνητρο. Ε, γιατί όντω είναι πολλές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν λεφτά να εξοδέψουν σε R&D και αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο να απευθυνθούν στα ερευνητικά ε, Ινστιτούτα και στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν όμως και εταιρείες οι οποίες έχουν πάρα πολλά να πετάξουν, χρήματα όπω ε, όπως είναι η ΕΛΠΕ, όπως είναι η ΕΛΒΟ, όπως είναι η Siemens όπω είναι η ABB όπως είναι εταιρείες γιγάντιες και για τα ελληνικαδομένα αλλά και για τα διεθνή. Και εκεί πέρα υπάρχει λογική, τουλάχιστον από πλευρά καθηγητών, ότι... Παιδιά, κοιτάξτε, θα έρθετε να βάλετε κάποια χρήματα στο Ίδρυμα για να υπάρχει εδώ πέρα ένα πουλ ε, ανοιχτό σε εσάς ε, το οποίο, από το οποίο μπορείτε να αντλείτε να το μελλοντικό δυναμικό σας. Δηλαδή, του μηχανικούς πούμε, που θα χρειαστείτε. Εμείς εδώ έχουμε πολύ καλούς, εκπαιδεύουμε πολύ καλούς. Αλλά για να σας δώσουμε πρόσβαση ανοιχτή σε αυτά τα άτομα θα πρέπει να βάλετε κι εσείς ένα κομμάτι για να στηθεί λίγο καλύτερα το σύστημα, γιατί από τον κρατικό προπολογισμό δεν μπορεί. Οπότε υπάρχει και αυτό το σκεπτικό, και αυτό το έχω ακούσει σε κουτσομπολίστικη κουβέντα καθηγητάδων να υπόνεται με αυτόν νεκρός στον τρόπο. Ε, ναι. Εντάξει, ένα παράδειγμα είναι για το μεταπτυχιακό της Στέρνα, έτσι. Μεταπτυακό στο στέρνα. Πολυτεχνείο. Mm, ωραία. Αφού ε, πάρη, ε, η, η αντίστοιχα ρε μου, η όλη κατάσταση με τα βιομηχανικά διδακτορικά που στην πραγματικότητα κάνει ένα διδακτορικό δουλεύοντας στο R&D μιας εταιρεία. Ε, όλο αυτό το πλαίσιο σχετίζεται με αυτό που σύντροφο πριν. Okay. Νομίζω ότι διευρύναμε τις γνώσεις μας πάνω στο, <laughs> σε κάποιες λεπτομέρειες που έχω χάσει κι εγώ, γιατί έχω το πολυτεχνείο χρόνια. Πώς και έτσι. Ε, συνέβησαν διάφορα. Ε, και νομίζω ότι Εδώ θα ο πήγαινα τώρα ο, ο χώρος που σας θέγασε τι έγινε ε, Λοιπόν ε, ένας Γυρνάμε χώρος Γυρνάμε <laughs> Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω Ηταν ε, νύχτα <laughs> και, ήταν... και έγινε πρωί Ήτανε σκοτάδι, δεν έβλεπα τα πρόσωπά τους Αλλά έβλεπα τα πρόσωπά τους Και δεν ήτανε χουλιγκάνοι Ήτανε κρανιοφόροι των Ούτε, ούτε σκατά Ναι ούτε ε, Λοιπόν ε, από προσωπική άποψη, επειδή τα είχαμε ξανεπεί, είπαμε, πριν με ραδιοζώνες ραδιοζώνε Έκφραση, ένα ραδιοφωνικό εγχείρημα ε, του αντιξωστικού χώρου, το οποίο στεγαζόταν σε κατάληψη στο Εθνικό Μετσοβιοπολιτεχνείο Πολυτεχνείο για περίπου 20 χρόνια, εκεί έχουμε ξαναβρεθεί, εκεί βρισκόμασταν. Ε, γενικότερα, εδώ καλό θα ήταν να πω στον κόσμο ότι κάπου μετά, κάποιου μήνε από την αποχώρησή μου από το εγχείρημα, και αφού το εγχείρημα έπαψε να υπάρχει. Ε, η κατάληψη όμως, η αίθουσα 11, η γνωστή, η οποία γινόταν υποερώτηση από τον Άδων ή όταν ήταν στο Λάος, από τον Πλεύρη και ήμασταν όλη την ώρα ε, το Indy Media έχει το κουτί του εκεί, είναι τρομοκράτες όλοι, σκοτώστε του. Αθώα χρόνια όμορφα. Ε, τρομερά χρόνια, ε, τα οποία, ναι, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ε, αυτό το μέρος, λοιπόν, αφού έμεινε το αυτοδιαχειριζόμενο στο κοιπολιτεχνείο μέσα, γκρεμίστηκε μετά από δύο συνεχόμενες επεμβάσεις αστυνομία, ένα μέρος το οποίο ήταν ένα πανεπιστήμιο μέσα στο πανεπιστήμιο δηλαδή γινόταν διάφορα πράγματα όπως είπαμε είχαμε φτιάξει ρεδεφονικό σταθμό εξ αρχής μόνοι μας μόνο τις πλακέτες δεν φτιάξαμε γενικά ε, αυτό ε, όχι σε πείσμα των καιρών του κράτους αλλά μπορούμε να το αναλύσουμε και πολιτικά αυτό γκρεμίστηκε μετά από δύο συνεχόμενες επεμβάσεις αστυνομία, ε, οι οποίες μπαίνανε μέσα, μπαίνανε αποτυπώματα, βιβλία και όλα αυτά. Την τρίτη φορά, ενώ γινόντουσαν ανακαταλήψεις και ξανακλεινόταν ο χώρος, την τρίτη φορά ήθανε με μπουλντόζε μέσα σε κτίριο του Πολυτεχνείου και γκρεμίσανε μία κατάληψη από το 1990 που υπήρχε μέσα το ραδιόφωνο πιο παλιά, που υπήρχε το στέκι, υπήρχε κόσμο ο οποίος αγωνιζόταν και βγάζει αφήσει για τα ερευνητικά προγράμματα του Πολυτεχνείου. Είχε λόγο ενάντια σε αυτά που γινόταν και τον κρεμίσανε. Γιατί τους πείραξε. Τους χαλάσαμε κάποια μπίζνα. Τι έγινε. Και επειδή έχετε κι εσείς αυτή την σχέση και επειδή έχετε βγάλει και κείμενα προφανώς και σοβαρά κείμενα για την καταστολή, θα ήθελα τώρα να σα ξαναπετάξω τον και να μου πείτε εσείς δύο πράγματα για την καταστολή στο Εθνικό Μητσοβείο Πολυτεχνείο. Γιατί μιλήσαμε λίγο για τι business, αλλά οι business δεν γίνεται να έρχονται τρει-τέσσερι τύποι στο μυαλό του ε, με όλα αυτά που είπατε και να μα χαλάνε μα την business, Απλώ πρέπει να του αντιμετωπίσουμε. Πώ θα του αντιμετωπίσουμε, θα μα πείτε εσεί πώ αντιμετώπισε ο κράτο όλου αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, να πούμε πρώτα δύο ε. λόγια για το. Τι έχουμε κάνει, με τι ασχοληθήκαμε και με τι ασχολούμαστε Θα ήταν σοφό δεν ξέρω. Ε. Ε. Μπορούμε να πάρουμε και την μπάσο τώρα βέβαια Αυτή Δεν ξέρω ότι στο... ναι. <laughs> θα, τώρα... θα ακολουθήσουμε μια άναρχη δομή Όπως επιβάλλει ναι. άλλωστε η ταυτότητα εδώ των περισσότερων παρευσκομένων Εν πάση περιπτώσει ε, το... <laughs> το σχήμα λοιπόν φτιάχτηκε το 19 Σε μια κατάσταση που πάνω κάτω έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το, το τελικό αποτέλεσμα της ε, ας πούμε, παντελούς υποχώρηση του κινήματο μέσα του πανεπιστημιακού χώρου, αλλά το 19 κάτι κρατούσε. Ε, δεν υπήρχε όμως χώρο συνδικαλιστικός για τους εργαζόμενους στην έρευνα, είτε αυτή είναι συμβασιούχη, είτε είναι υποψήφιοι διδάκτορες, είτε είναι postdoc. Να αναφέρω εδώ για το τεχνικό ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους και δουλεύουν στην έρευνα. Μπορεί να είναι ένας τεχνικός ας πούμε, που φτιάχνει site για κάποιο εργαστήριο που συντηρεί μια βάση δεδομένων. Ε, μιλάμε και για αυτόν τον κόσμο. Διοικητικό προσωπικό τύπου. Και το διοικητικό προσωπικό, το, το οποίο έχει όντως... Εργαστήρια έχουν προσλαμβάνουν διοικητικούς για να τους βγάζουν τη χαρτούρα γιατί είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία πίσω από τα project. Ε, οπότε ξεκινήσαμε πιο πολύ σαν μια... Συνδικαλιστική πρωτοβουλία ε, με σκοπό να αναζωοπηρώσουμε λίγο την κατάσταση να φέρουμε αυτή τη θέρμη που υπήρχε ας πούμε, από τα φοιτητικά να τη φέρουμε λίγο σε ένα επίπεδο πιο πάνω, σε ένα επίπεδο εργαζομένων πλέον μεστο, ε, μέσα στα ιδρύματα και σε αυτό βοηθήσαμε και στην συγκρότηση του Σωματείου Ερευνητών ε, στη Τιτοβάθμια Εκπαίδευση, το ΣΕΡΕΤΕ ε, οπότε πρακτικά μετά τη συγκρότητα του ΣΕΡΕΤΕΟ που πλέον ε, κρίναμε ότι θα πρέπει οι μηχανισμοί αυτοί να αναλάβουν την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των ατόμων που εργάζονται στα Ιδρύματα, ασχοληθήκαν πιο πολύ με το κομμάτι της ε, πολεμικής βιομηχανίας, της πολεμικής έρευνας και κριτικές ας πούμε για τις ε, ε, οργουελικές και αστείε παράλληλα καταστάσεις που βιώνουμε ε, στο, στο Ίδρυμα. Ε, ε, οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το 1921, θα έλεγα, που ήταν και κάπου η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, όπου είχε ξεκινήσει ε, η ψήφιση του νόμου Κεραμέους Χρουσοχοίδη, 47.57. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε ένα σύνολο ε, νέων, ας πούμε, καινοτόμων, να το πούμε έτσι, ε, άρθρων, Πού ήταν μέσα ε, τα πειθαρχικά των ε, φοιτητών και των εργαζομένων, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Ε, ήταν. Ε, καλά, είναι ο περιβαλλοντικό νόμο για την Όπη, Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αυτό το φαίνεται ε, ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για κερασάκι. Τα νομικά είναι. Είναι πιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ε, έτσι είναι γνωστό ο νόμο. Το λέω τώρα περισσότερο για να καταλαβαίνομαστε μεταξύ μα. Ε, ναι, και είναι όντω το κερασάκι. Θα εξηγήσουμε γιατί. Ε, αυτός ο νόμος έφερνε ε, περιφράξεις, τι σημαίνει αυτό, ε, ελεγχόμενοι είσοδο στα ιδρύματα, ε, κάρτες εισόδου ε, και κάτι νομίζω ξεχνάω τώρα, ε, κάμερες, δηλαδή μέσα ασφαλείας. Κάτι ανώ ε, τουρνικέ και κάτι. Τουρνικέ, και... είχε ακουστεί και αυτό. Ε, και επομένω, ε, τότε είχε υπάρξει. Το τουρνικέ, γιατί ρωτάνε εδώ ο κόσμος, Το τουρνικέ είναι αυτό που σπρώχνει, είναι στο γήπεδο. Πώ έχετε, Μπαίνετε, δεν μπαίνετε στο γήπεδο. Είναι ο καθένα, χτυπάει την κάρτα του και ανοίγει για μια περιστροφή το καγκελάκι και κλείνει για τον επόμενο. Ναι. Επομένω, εμείς τότε που είχαμε. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ήμασταν ε, σε αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα γύρω από του αγώνε για αντίσταση σε αυτό το νόμο, αμέσως μετά βέβαια μια περίοδο COVID, κρατικής διαχείρισης πανδημίας, δηλαδή, με πολύ συγκεκριμένη διαχείριση του τι συνέβαινε στα πανεπιστήμια, με ποιους όρους κλπ. Και ήμασταν, μάλιστα, σε μια χρονική περίοδο, αμέσως μετά την πρώτη εκένωση, που έγινε μετά πάρα πολλά χρόνια στο Πολυτεχνείο, την εκένωση της κατάλυψης Πριτανείας, η οποία είχε γίνει τον Νοέμβρη του 2020 σε συνδυασμό με την κατάληψη στο κάτω Πολυτεχνείο υποστηρικτικά η της Βρετανίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν ο ερωτασμός του τριημέρου πάντων, και οι εκδηλώσει που γίνονται παραδοσιακά στο τριήμερο του Πολυτεχνείου που είχε απαγορευτεί τότε από το κράτος στο όνομα, ας πούμε, της διαχείρισης πανδημίας. Ε, μιλάμε για μια πρωτοφανή αστυνομική επιχείρηση και στο πάνω και στο κάτω Πολυτεχνείο με δεκάδες συλλήψεις. Ήκατοντάδες. Ήταν στο κάτω, νομίζω, Λίλαν. μόνο ήταν άτομα λεστά. Μάλιστα, το δικαστήριο των παιδιών για την κένωση της Πριτανείας είναι σε δέκα μέρε Είναι στις 20 του Οκτώβρη. Ρωσπάντων, αυτό έγινε επί πριντανικής αρχής Μπουντουβή. Ε, εκεί θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο τομής, στο οποίο ξεκινάνε οι αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. Ε, θεωρούμε ότι αυτό έχει να κάνει με ένα ευρύτερο κρατικό και κυβερνητικό σχέδιο για ε, τις εκενώσεις πολιτικών χώρων στα πανεπιστήμια ε, με διπλό πρόσημο και το χτύπημα ε, των του κινήματος εντός των πανεπιστημίων και τέλος πάντων και ένα ευρύτερο ας πούμε ε, μια ευρύτερη προσπάθεια να δείξουμε προς τα έξω ότι εμείς ας πούμε είμαστε άντεγκτοι καθαρίζουμε την κατάσταση, είχαμε πει ότι θα κάνουμε αυτό και το κάνουμε όπως έχει γίνει κατά, θα πω τώρα μια προσωπική άποψη κατά την προσωπική μου άποψη και για το θέμα ας πούμε των ιδιωτικών πανεπιστημίων και για το θέμα ε, της, ε, του ασύλου ήταν κορονίδες κάπως της ε, ε, δεξιά. Ε, για το πώς θα χτυπήσουμε πούμε, την κατάσταση στα πανεπιστήμια ως ένα πράγμα το οποίο και η αριστερά ας πούμε γενικά το είχε στην Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά. Ε, κλείνω αυτή την παρένθεση. Επομένως, θεωρούμε ότι όλη αυτή η, η ευρύτερη επιχείρηση είναι κεντρική και έχει φανεί αυτό ε, και με τις εκενώσεις που έχουν γίνει πανελλαδικά τα γεγονότα στο Απιθήτα για παράδειγμα, η στιγμινομικοί πρόσφατα. Ε, το πώς πανηγυρίζουν για τη διαχείριση ας πούμε, που έχουν κάνει σε σχέση με ε, τις εκενώσει στα πανεπιστήμια ε, και σε αυτό το πλαίσιο ε, εντάσσεται και η ευρύτερη επίθεση που δέθηκαν και χωρίς το Πολυτεχνείο μετέπειτα σε αυτούς μέσα το στέκι του Πολυτεχνείου ε, υπήρχαν επίσης άλλες ε, τρεις καταλήψεις που εκνώθηκαν. ο Καδηλμόνος το γραμικό και ε, το... Αυτά στο Πάνω Πολυτεχνείο. Στο έχουμε πάνω. Κι άλλες, και έχουμε κι άλλες τρεις, τρεις στο καταλήψεις κάτω στο ναι. Κάτω Πολυτεχνείο που είχαν την ίδια τύχη. Ε, επομένως, ερχόμαστε επί Πριτανικής Αρχής Μποτουβού επίση στην εκένωση του ε, Στεκιού Πολυτεχνείου ε, στις αντανακλαστικές δράσεις μάλιστα που έγιναν ε, τις ε, πρώτες μέρες ε, τη, τη, τη, βασικά... Η αντανακλαστική στην ουσία, επανακατάληψη του χώρου. Ε, συνέβησε επίσης μια πολύ ε, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε μάλιστα και σε, ε, στο να παρασυρθεί μια κοπέλα από τη, από τη δράση, την ομάδα δράση. Με τα μηχανάκια. Ναι, ναι, ναι. Το παρασυρθεί είναι λίγο ήπιο χαρακτηριστικό. Ναι, ναι, ναι. Έπεσαν πάνω τη. Ναι. Ήταν δολοφονική επίθεση. Αν δεν υπήρχε το βίντεο, να ξέρετε, δεν θα το πιστεύαμε. Καλά, ναι. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει. Και φαίνεται ξεκάθαρη. Ή ε, τουλάχιστον απευθυνόμαστε σε αυτούς που το πιστεύουν γιατί ξέρουν τι να μην πιστεύουν. Νομίζω ότι αρχί... πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αυτούς τους διαχωρισμούς. Οπότε τέλος πάντων ε, σε αυτό το κλίμα έρχεται και η συγκεκριμένη εκένωση. Προφανώς ε, η δυναμικότητα που επέδειξε ο κόσμος της κατάλληλη και του κινήματο ευρύτερα ε, ήταν κάτι το οποίο τους τους έφερε στο σημείο ότι για να ξεμπερδέψουμε από αυτές τις κινήσεις και από αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον ο μόνος τρόπος είναι να γκρεμίσουμε το στέκη. Άφησαν το, το χώρο εκεί πέρα για πί, για καιρό, με καλώδια ας πούμε, να κρέμονται. Και... Σίδερα, από τους οπλισμούς, είχαν κατεβάσει πράγματα τα οποία μάλλον δεν ξέρω καν αν θα έπρεπε να κατέβουν. Ο χώρο ήταν είναι ευτύχημα που δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όχι κατά τη διάρκεια του γκρεμίσματο στην πορεία. Γιατί ήταν ένα γιαπί με ό,τι μπάζο και καλώδια και σίδερα να είναι στη μέση του, στη μέση του δωματίου, ας πούμε, στη μέση του, των τείχων που είχαν μείνει γύρω-γύρω από το κτίριο, από την αίθουσα. Εκδικητική μανία, θα λέγαμε. Τους κατατροπώσαμε. Θα έλεγε ο, ο Χρυσοχωρίδη π.χ. που πριν από κάποιου μήνε είχε κάνει το. είχε στείλει τελεσίγραφο. Τελεσίγραφο, καταλήψει, ναι. ναι. Και μετά το γκρέμισμα, πώ συνέχισε η κατάσταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι κακοί, του γκρεμίσαμε το σπίτι και όλα καλά. Τώρα να φανταστώ. Ναι, ακολούθησαν και. Καταρχά, για... αν θέλουμε να μιλήσουμε για το πάνω Πολυτεχνείο και τους του κατηλημένου του χώρου, ε, αυτό το οποίο ακολούθησε μετά από. Πέριπου ε, δύο χρόνια, αν τα θυμάμαι καλά. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. Ε, ήταν τα, το τελεσίγραφο, ένα ακόμα τελεσίγραφο, ε, προς τις άλλες τρεις καταλήψεις, τον τέλος Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. 31 Οκτώβριου. Του 24. Ότι 22 νομίζω είχε τυχοκολληθεί το περίφημο τελεσίγραφο. Για τις 31 αδειάστη χώρου. Ε, αλλιώς θα, θα επέμβουμε ε, Και ακολούθησαν ε, Μία τακτική Εν συνεχεία ε, ε, ε, Αυτοί ακριβώς που ακολούθησαν Με έναν τρόπο και στο στέκι Απλά δεν έφτασαν στο επίπεδο του γκρεμίσματο, ε, Του να αρχίσουν Να αφαιρούν ε, Πόρτες Να αφαιρούν πράγματα από μέσα από τους χώρους Να του αφήνουν ας πούμε ε, ανοιχτούς και έρημους λέει, λατυμένους. λέει λατυμένους, ναι. ε, μέχρι που φτάσαμε στο επίπεδο αυτή οι χώροι το Γενάρη όντας έτσι λέει, από την από τις νομικές επεμβάσεις και μετά από κάποιες προσπάθειες του κόσμου να τις επανακοιοποιηθεί μέσω κάποιων εκδηλώσεων ε, κλπ. Και και ε, να δεχτούν και ε, επίθεση από φασίστες να ρωτήσω όμω κάτι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. αυτή η χώροι, λέμε τώρα, ότι ήταν κάποιες καταλήψεις. Τι γίνονταν σε αυτές τις καταλήψει, δηλαδή. Ποιο είναι το... Αν ήταν αυτά τα μέρη, κάτι το οποίο ε, ήταν... Πώς να το πω... Λειτουργούσαν πράγματα, υπήρχε μια κριτική αυτών των χώρων με, κάποιες, με πολιτικές προεκτάσεις πάνω στο ίδιο το Πολυτεχνείο, πάνω στο ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, ήταν κάτι τέτοιο, υπήρχε κάποια τέτοια παραγωγή ιδεών ή η, η, η, η διάχυση ιδεών. Δηλαδή, τι σημαίνει το Πανεπιστήμιο, Ελεύθερη Διάδοση Ιδεών, Κάπως υπάρχει ορισμό, κάτι τέτοιο. Όχι, κανονικά τι θα έπρεπε να σημαίνει. Κάτι τέτοιο. Ε, να πούμε λίγο, δηλαδή. Λέμε για το κατηλημένο παβαστοτηρίου. Τι λειτουργούσε εκεί, τι τύπο εκδηλώσεις γινόντουσαν... Ε, για να καταλάβουμε όλα τι ήταν αυτά τα μέρη τα οποία σφραγίστηκαν... ληλατήθηκαν και γίνανε επιδρομές, να το πούμε έτσι. Για όποιον έχει περάσει από το χώρο, ας πούμε... είτε και για κοινωνικού πολιτιστικούς λόγους... Ε, Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Πολυτεχνείου, ένα κατά την άποψή μου τσιμεντένιο έκτρωμα με μια σκαλοσιά στη μέση που κάποιος θέλει ότι είναι αισθητικό καλέσθητο ας πούμε mm. ε, και έχουμε γύρω γύρω από αυτή την πλατεία τις ε, τρεις-τέσσερις καταλήψεις. Η μία είναι στο κτίριο των χημικών ε, μηχανικών η οποία όπως είπαμε πριν έχει πλέον γκρεμιστεί και δεν υπάρχει. Οι άλλε δύο είναι στο Ισόγειο, είναι ο κατηλημένο παποσοτηρίου και το αυτοδιαχειριζόμενο κηλίκιο μηχανολόγων. Καθώ και το γραμμικό το οποίο ήταν σε μια κατάσταση λειτουργία μη λειτουργία για πάρα πολλά χρόνια. Ε, αν υποθέσουμε ότι το Στοίκιο Πολυτεχνείο, όπω πολύ καλά το περιέγραψε πριν, και έχει σίγουρα καλύτερη εικόνα, όντα και μέλο τέλο πάντων. του Στοίκιου. Του, του Στοίκιου, ναι, ε, του ίδιου. Ε, αν υποθέσουμε ότι αυτό έχει την πιο. Την πιο μη θεσμική παρέμβαση στο Ίδρυμα, το κοιλιοκοί μηχανολόγων δεν ήταν έτσι. Το κοιλιοκοί μηχανολόγων ήταν μια πολύ εξώστρεφη κατάληψη, η οποία, εντάξει, προφανώς λειτουργήσε σε με την νέα ότι μπορούσε κάποιος να πάει να φτιάξει τον καφέ του, το τόστ του και τα λοιπά, αλλά φιλοξενούσε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων και συνελεύσεων, το οποίο μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, από... Το χώρο των προσφυγικών τη Αλεξάνδρας μέχρι τον χώρο αριστερών οργανώσεων που βρίσκονται σε διοικητικά συμβούλια φοιτητικών συλλόγων. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο ενδιάμεσο. έτσι; Δηλαδή μιλάμε για μια κατάληψη με πολύ κοινωνικό, με μεγάλη κοινωνική νομιμοποίηση και με πολύ εξώστρεφη δράση. Συγνώμη, και μέρισμα με, με ακόμα και στο φοιτητικό σύλλογο των Μηχανολόγων. Αυτό λοιπόν, όπως υπόθηκε και πριν, ε, ξυλώθηκε η πόρτα. Γενικά, ο χώρος ήταν σε καλή κατάσταση, οπότε μπορούσε να, εκμεταλ... να γίνει άμεσα εκμεταλλεύσιμος σε αντίθεση με τον Ποστηρίου. Ο Ποστηρίου, απ' την άλλη, είναι μια κατάληψη η οποία ξεκίνησε το 2013, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, ωραία, δεν κάνω λάθος, είναι το 2013, ε, και η οποία είχε μια πάρα, πάρα πολύ έντονη παρουσία ε, στον χώρο του Πολυτεχνείου, θα πω μέχρι και περίπου την περίοδο πριν την πανδημία ε, μετά το, μετά το 2021, όπου πλέον έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στον, ε, στην καθημερινότητα μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ε, γίνεται πιο πολύ ε, ένας χώρος συνελεύσεων. Υπάρχουν μεν οι οποίες όμως δεν έχουν την ίδια απήχηση που είχαν το, το προηγούμενο διάστημα. Οπότε σαν χώρος αξιοποιείται κυρίως από τον πολιτικοποιημένο κόσμο του Πολυτεχνείου, ο οποίος τον έχει σαν φυσικό, ε, φυσική έδρα για τις συνελεύσεις του, για τις εκδηλώσεις του ε, και, και τα λοιπά. Ο σε αντίθεση με το κυλιοκή μαχρονολόγων, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, οι εργασίες που γινόντουσαν για να ε, περαστούν μονώσεις για τη βροχή, οι εργασίες που γινόντουσαν στις ε, τουαλέτες, σε σπασμένα τζάμια και τα λοιπά, γινόντουσαν από, το, από τα άτομα που τρέχανε την ε, κατάληψη. Ε, Προφανώ αυτό δεν μπορούσε να δοθεί σε κανέναν ιδιότητα για εκμετάλλευση. Ήθελε μια ριζική αλλαγή και είδαμε το πρότυπο στο εκεί πέρα. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή είναι πέντε κολόνε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο ένα Ναι, μια περίφραξη με λαμαρίνε και θα γίνει κέντρο επιχειρηματικότητα, από ό,τι λέει η διοίκηση. Ε, Εν ευθέτω χρόνο, δεν γνωρίζουμε. Και αυτή είναι πάνω κάτω η κατάσταση στο ΠΑΝΟ Πολυτεχνείο, μαζί με το γραμμικό αποσυντηρίο. Ένα μικρό εξτραδάκι. Ε, να πούμε απλά ότι σε αυτούς τους χώρους ε, στεγάζονταν σειρά πρωτοβουλειών, ε, γινόντουσαν πολλές εκδηλώσεις, είτε πολιτικού για εργασιακά θέματα, για θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό, ε, είτε πολιτιστικού περιεχομένου, δηλαδή από ρεμπέτικα γλαίτια, μέχρι στενιών, μέχρι διάφορα τέτοια πράγματα, κύκλια αυτομόρφωσης, συλλογικής ανάγνωσης ή ακόμα και αναγνώσει πούμε, φοιτητών για την εξεταστική, που μπορούσε να πάει ο φοιτητής να διαβάσει κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για χώρους που ήταν ζωντανοί, είχαν επαφή με κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, ήταν χώροι στους οποίους υπήρχε δυνατότητα του να βρεθούν εκεί οι φοιτητέ και να εκφραστούν με έναν τρόπο από τα κάτω, ε, οπότε δεν είναι σίγουρα αυτό το που θέλει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, χώροι απλά ε, απομονωμένοι, ανομίας, ανομίας ναι, όλο αυτό το, το, το πράγμα το οποίο ας πούμε, πλασάρουν για να μπορέσουν να χτυπήσουν ιδεολογικά ε, αυτούς τους χώρους. Ε, τα καταφέρνουν μετά την ιδεολογική ρεβάνς που πήραν από τους αριστερούς καθηγητές, μιλάμε πάντα για το πολυτεχνείο, των προηγουμένων δεκαετιών, δεξιοί καθηγητέ του Πολυτεχνείου. Και εδώ να προσθέσω ότι όλα αυτά τα πολιτισμικά, τα πολιτιστικά, όπω η κύκλη αυτομόρφωση, τα ανοιχτά μαθήματα, η βοήθεια του ενός φοιτητής, για το μέχρι και τα, τα πολιτισμικά, όπω πέσει ψυχαγωγία, ή ομάδες πολιτικές... ή κάποιε άλλε ομάδε, ή διάφορε πρωτοβουλίε, όλα αυτά είναι μία πρόταση στου φοιτητέ. Είναι μία πρόταση, είναι μία κουλτούρα πολιτική που είναι σαν πρόταση για ότι είναι ένας τρόπος ζωής που μαθαίνει ένας άνθρωπο που πηγαίνει μικρός στο Πολυτεχνείο. Γιατί βλέπετε όλα τα άλλα είναι πνιγμένα στην πίσνα, στην κονόμα και στο όποιος μας τάξει λεφτά γινόμαστε υποτελείς του, που γίνεται με τι μεγάλες εταιρείες κουλουπού, τους ευεργέτες, τους εθνικούς ευεργέτες, φοπλιστές και όλα αυτά. Και υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Η άλλη πρόταση ήταν αυτή, ναι με χώρου παρατημένου, χώρους παρατημένους, τους παίρνουμε και βάζουμε μέσα τη δημιουργικότητά μας, μοιραζόμαστε οριζόντια πράγματα. Είναι μια πρόταση ζωής και είναι πράγματα τα οποία προφανώς με τις διακοιμάνθησεις που έχουν τα κινήματα ή οι χώροι, οι πολιτικοί, έτσι γίνεται πάντα γενικό δράμα διαβασμή ιστορία, ε, γι' αυτό θέλει με μανία η οι πολιτική ετσι γινεται παντα γενικο δραμα διαβασμη ιστορια γι αυτο θελει με μανια η εξουσια να τα διαλύει αυτά, γιατί όσο υπάρχει σαν πρόταση και σαν παράδειγμα, ότι κοιτάξτε, δεν λειτουργούν καλά τα ραδιόφωνα, αλλά οι άλλοι φοιτητέ πάνω έχουν δικό του ραδιόφωνο και εκπέμπει και σε δύο τέτοιο. Ή σε δύο συγνώτητε. Ή μπορεί να τα σκάσει να πάει το παιδί σου να περάσει τα μαθήματα στο πολυτεχνείο. Ο, ή άλλοι έχουν μάθημα και βοηθάνο στον άλλον. Μαθαίνει ο κόσμο στο να είναι αλλήγκη στα προβλήματα του άλλου. Πα περίπτωση. Αυτό θέλει να προσθέσω ότι είναι αυτή η κουλτούρα. Εκεί δικά σε τέτοιου χώρους πανεπιστημιακούς Είναι και μια άλλη πρόταση για την κοινωνία μας Την οποία προφανώς δεν τη χωνεύουν Υπάρχει και... και ένα πρακτικό αντίκρισμα Το οποίο δεν χωνεύουν Και έχει αναφερθεί και επίπεδο βουλής Νομίζω αυτό η Μπακογιάννη το ανέφερε Ότι το ερμπέτικο γλέντι Που θα γίνει ας πούμε Στο φοροδιαφυγή Στο παπάς <χαι> ε, Έχει μια ελεύθερη Έχει προϊόντα που έχουν ελεύθερη συνεισ τα οποία χρήματα πάνε συνήθω, λέω συνήθω ότι μπορεί είναι το 90% των περιπτώσεων και το άλλο 10% να είναι ιατρικοί λόγοι, α πούμε, σε δικαστικά έξοδα συλληφθέντων από διάφορε πορείε, οι οποίε μπορεί να πηγαίνουν και 5 και 10 χρόνια πριν. Δηλαδή, όταν ανοίγουμε τα μέσα και βλέπουμε ε, μπάχαλο στο κέντρο τη Αθήνα 6 συλλήψει, αυτέ οι 6 συλλήψει μεταφράζονται σε χρήμα για το νομικό σύστημα. Δεν είναι απλά εξήλυψει. Ε, όταν ε, λέγαμε για το 20, α πούμε, για την, για την εκείνη τη Πρετανία, μιλάμε για 100 συλλήψει, μιλάμε. Χαλαρά για 50.000 ευρώ. Στο, στο χαλαρό. Οπότε είχε και ένα, ένα χαρακτήρα έβρεση και ανατροφοδότησης των δικαστικών εξόδων που προκύπτουν μέσα από την πολιτική δράση στον, και στους και στο ακαδημαϊκούς χώρους και εκτός ε, ώστε να μπορεί να ε, εκπροσωπευθεί ο καθένας που δικάζεται για τους χίψη λόγους ας πούμε, στο, σε κάποιο δικαστήριο. Εγώ ήθελα να βάλω ένα έξτρα ζήτημα που κάπως το έχουμε αναφέρει, αλλά έτσι να το, να το, να το βάλουμε λίγο πιο έτσι, κεντρικά στο, στο κάδρο. Ε, ο κύριος λόγος μάλλον, ήτως πάντων ισόπωσα σημαντικός με αυτό που ανέφερε πριν σχετικά με την ανταλλακτική πρόταση, είναι ότι οι συγκεκριμένοι χώροι ε, είχαν και την περισσότερο ριζοσπαστική δράση, δηλαδή τη συμμετοχή σε αγώνες ενάντια στις business ή τα και στρατό που αναφέραμε πιο πριν, στο Πολυτεχνείο. Επομένω, αυτό ήταν επίσης ένα κομβικό ζήτημα για το γιατί ήθελαν να τους χτυπήσουν τόσο πολύ και γιατί, γιατί το χτύπημα στους χώρους συνδέεται άμεσα και με δικαστήρια, ανοιχτές υποθέσεις κτλ. Άρα όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα τρομοκρατία. Ε, άρα χτυπάς και τον αγώνα των ακιδεμών, αυτόν από τα κάτω Προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να δώσουν με πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά Που όντως ε, να ενοχλεί και να βγάζει κάπου ε, Άρα νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ο κύριος λόγος ε, που ήθελαν να το χτυπήσουν Και καλό είναι κάπως να το... Το λέμε αυτό. Οφείλουμε εδώ να αναφέρουμε και την εκένωση των καταλήψεων του κάτω Πολυτεχνείου και σε αυτό θα εντάξω και την εκένωση του αυτοδιαχειριζόμενου κληκιού Και νομίζω ότι αξίζει μια ομαδοποίηση αυτή γιατί μιλάμε για χώρου που συνδέονται οργανικά με το κίνημα του κέντρου. Γιατί εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα ότι όλη η κινηματική δραστηριότητα βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών. Ε, Όλοι υπερβάλλουν, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό τέλο πάντων. Ε, οι οποίοι, το, το χτύπημα στους οποίους είναι προφανές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν το καλοσκεφτούμε, είναι λίγη η ελεύθερη χώροι, το χειμώνα θα πω, που μπορεί να βρεθεί μια συνέλευση να κάνει τη της ή και μια ομάδα ατόμων να συζητήσει πάνω σε κάτι πέρα από τα μαγαζιά, κινηματικά εντό αγωγικών ημί ε, της περιοχή των εξαρχείων. Ε, ε, οπότε ναι μιλάμε για την κατάληψη του καθάργου το οποίο έγινε μια απόπειρα από την δίκηση όχι αναστήλωσης αλλά συντήρησης η οποία ήταν καθόλα παράνομη όπως αναφέρει ο συλλόγος αρχιτεκτόνων α, α, δηλαδή αποφύτων της αρχιτεκτονικής και το οποίο είχε πάρει μια έκταση σαν ζήτημα δηλαδή είχαν γκρεμίσει πράγματα τα οποία ήταν διατηρητέ και δεν θα μπορούσαν να τα γκρεμίσουν. Ε, όλα αυτά στο πλαίσιο που παρουσίαζε τότε το πρίτανης αναζωογόνησης του χώρου και καλυτέρευσής του. Οπότε θέλω να πω, η νόμοι είναι σχετικοί, γενικά. Του Μηχανουργίου που, εντάξει, είναι μια ίσως η πιο ιστορική και εμβληματική κατάληψη του Πολυτεχνίου. Και σε αυτό το πλαίσιο πάλι θα μπει το κυλικείο νομική, ε, που εξυπηρετούσε πολιτιστικές ε, ανάγκες των, ε, του, του, του χώρου, του κινηματικού του κέντρου και, και μη. Σε αυτό λοιπόν το σημείο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι οι δύο χώροι, το κηλικείο μηχανολόγων και το κηλικείο Νομική. Να προσθέσω κάτι πριν πάμε στο ναι, ναι, ναι, επόμενο... Εννοεί. Ε, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το ιστορικό πολυτεχνείο, αυτό που λένε κάποιοι κάτω πολυτεχνείο ή πολυτεχνείο σκέτο, ε, μιλάμε ότι είναι σχεδόν ολόκληρο υπό εγκλωβισμό από την βρετανικη Αρχή. Ε, είναι παρατημένα κτίρια που καταραίουν. Είναι φανταστικό αυτό που έχουν καταφέρει οι διαχειριστές. Ε, κεντρικά μεγάλα κτίρια που θα μπορούσαν να λειτουργικά καταραίουν δεν θα αναφερθώ μόνο στο κινημα με την ιδιαίτερα η ιστορικότητα και βαρύτητα που φέρει και για το κίνημα εν το συνόλο όχι μόνο το αναρχικό, ε, αλλά και άλλοι, άλλοι χώροι του κάτω Πολυτεχνείου. Οπότε είναι σαν να έχει κάνει κατάληψη ε, η ίδια η πριτανική αρχή σε αυτού τους χώρους για να κάνει ακριβώς αυτό που λένε ότι κάνουν καταλήψεις. Να, να τους... Ε, να, να του στοιχώσει. να είναι ένα μαύρο, ένα μαύρο πηγάδι. Αυτό που μεταφέρουν ότι είναι οι και που περιέγραψαν πριν σύντροφε μια χαρά και το βλέπουμε όσοι παίρνουν απ' έξω, απλά την χάνει να είναι απ' έξω, ε, αυτό που περιγράφουν λοιπόν με λόγια, το κάνουν με έργα στα κτίρια που δεν είναι λειτουργικά στο κάτω του ε, Και επειδή φέρει αυτή την ιστορική αξία, βαρύτητα τέλος πάντων ο χώρος, θα ήθελα να το τονίσω. Ε, πέραν αυτό, για να καταλάβετε, ε, μιλάμε για κτίρια τα οποία κλειδώνονται από τις 7-8 η ώρα, για πόρτες οι οποίες επίσης κλείνονται στο συγκεκριμένο ωράριο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο Πάνω Πολυτεχνείο, ε, με τις ας πούμε τις πύλες που... Για παράδειγμα, η επιλογή ζωγράφου που τη χρησιμοποιεί και ο κόσμο για να μπαίνει για τη γειτονιά, για τρέξιμο κλπ. Επίση να κλειδώνονται μετά από κάποια ώρα. Όλα τα κτίρια πλέον στο Πάνο Πολυτεχνία επίση κλειδώνονται. Άρα, αυτό το ακριβώ το σκηνικό φαντάσματο περιγράφει συντρόφισα, το οποίο επιβάλλει αυτή τη στιγμή η πριταδιτνική αρχή για χάρη σε πάρα πολύ εισαγωγικά τη περίφημη ασφάλεια. Μιλάμε και για κτίρια τα οποία έχουν καταλάβει περιστέρια, κυριολεκτικά. Είναι υγειονομικές βόμβες, έχει μέσα από περιπτώματα μέχρι πτώματα γενεών περιστεριών που απλά δεν έχουν καθαριστεί και μένουν μέσα στο κτίριο. Ε, Αναφερόμενοι στο κάτω πολυτεχνείο, στο κτίριο του κάτω πολυτεχνείου. Αποστηρωμένη χώροι από ελεύθερη έκφραση είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς. Λοιπόν, να αναφέρω ναι, ναι, ναι. αυτό που ε, πήγα να πω πριν Ότι όσον αφορά το κελικείο μηχανολόγων και το κελικείο οικονομικής Αυτά δύο πλέον έχουν γίνει μαγαζάκια ε, καφετέριες Γιατί δεν είχε αρκετέ καφετέριες Ούτε η Πανεπιστημίου ούτε το Παναπολυτεχνείο ε, Αυτά έχουν γίνει λοιπόν μαγαζάκια από μια γυναίκα την Τύρου Η οποία έχει πάρει με πολύ ευνοϊκές ε, συμβάσει. Δύ Του δύο αυτού χώρου και αν λέω ευνοϊκέ εννοώ στο ένα τέρο τη τιμή ενό τυπικού κηλικίου ε, στο, στο Πάνω Πολυτεχνείο. Για την νομική δεν, δεν έχουμε ψάξει τη σύμβαση, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο ποσό. Δεν θυμάμαι τα ποσά για την νομική, αλλά τα τεχνικά λύτρηση είναι λίγο περί Όλα έχουν γίνει παράτυπα. Όλα έχουν γίνει παράτυπα, έχει δίκαιο η συντρόφισα. Ε, Θε να μα το αναλύσει το, το παράτυπο αφού το ανέφερε. <laughs> Ε, Καταρχά δεν είναι μόνο η τύρου. Έχουν βγάλει την τύρου. Ε, έχουν βγάλει, ποιοι έχουν βγάλει Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η τύρου είναι Η τύπησα που έγινε το σκηνικό με την ευρωκόλληση Στο πάνω πολυτεχνείο Που χαστουκίζει οποιο... το φοιτητή Που χαστουκίζει το φοιτητή και βγαίνει από πάνω Αλλά άμα το δείτε στο replay Η ανάποδα θα δείτε ότι ο φοιτητή θυβαράει Έτσι δεν είναι <laughs> Τα πάντα Σαφώς. είναι θέμα οπτικής Ναι ε... Ήρ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Για να κάνω και το reference στο, στη, σχε, στη σχετική εκπομπή, η οποία βάφτισε ανάποδα. <laughs> <laughs> τον επιθέμενο <laughs> με τον αμηνόμενο. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Αλλά το πήρε πίσω μετά. Πάμε παρακάτω. <laughs> Ωραία. Ε, μετά το σχόλιο της καθημερινής παραπεριλοφόρησης από τα ακριβόπληρωμένα mass media. Ε, γυρνάμε λίγο να πω ποια είναι αυτή η κυρία Τύρου. Καμία. Δεν είναι... Τίποτα. Είναι μια τύπησα που ε, προφανώς έχει τους τρόπους και συνεννοείται με τα κατάλληλα άτομα και ανοίγει εύκολα και πολύ οικονομικά επιχειρήσει σε πάρα πολύ προνομιακά σημεία. Και αυτά τα σημεία ε, την χάνουν να είναι πρώην ε, καταλήψει. Που αυτό τι σημαίνει ότι ενδεχομένω κάποιος άλλος να μην ήθελε και να ανοίξει το μαγαζάκι του, αλλά η. Η ομάδα τη κυρία Τύρου ε, το κάνει. Εμένα αυτό μυρίζει προ συμφωνία. Ε... Γενικά δεν είναι μυστικό. Το, το γνωρίζουμε ότι έχει γίνει πρόταση σε επιχείρηση η οποία τρέχει άλλο κηλικείο στο Πολυτεχνείο και η οποία αρνήθηκε να αναλάβει το κηλικείο Μηχανολόγων. Για προφανεί λόγου που καταλαβαίνουμε όλοι εδώ μέσα. Ε, δεν είναι κάτι μυστικό ότι συνέβη αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλουμε μια ανοτελία, να κάνουμε το πρώτο μα διάλειμμα. Το οποίο μάλλον θα είναι και το τελευταίο βάση η ώρας Αρχίζουμε ε, να ξεκινήσουμε Θα πάρουμε; Ναι ναι το ξέρω Όχι ήταν που θα κάναμε μια ώρα εκπομπή ε, Λοιπόν Επειδή έχετε επιλέξει τα κομμάτια Θα μου πείτε εσείς θα βάλουμε Δύο μπορεί και τρία, ε, τρία κομμάτια Back to back γιατί είναι όλα τρία λεπτά Άρα το έχουμε Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε θα μου πείτε Ωραία Κου ο ήχους αυτοκτονίας, βλέπω βοήθυνο, είτε είτε ήρωες, ξεσμένοι, εταμένοι, τα βοέσπα, ολοφωνία Τένεται οι ήρωες, είναι ξερασμένοι, στον εγκαταθείο, μένει Τα τους μέσα φωτά τους, το λαφώνει, τα κελιά τους. Και από άλλη πατρίδα Κάντου στην διάσπατρίδα Τέλευτα <Καινεται> ήρωες οι εκπαιδευμένοι Στον ευρωταφείο τα πετωμένοι Τα κόμια τους μέχρι στάχος Τολοφόνην, στα κελιά τους <Καινεται> Ταφ'ναστεφάνια, ζευγική πορεία. Τότε είναι αγώνα, είναι υποκρισία. Τότε είναι επέτειο, είναι οικολογία. Νότη μι, ηρωέ. Επώνυμα, μνήμη, μονοτεχνίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. πάντα με την εκπομπή Παρείας. Ε, σήμερα είμαστε με Research Critique, με μέλη ε, της αυτοργανωμένης αυτο, αυτού σχήματος, ε, ερευνητών και διδακτορικών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολιτεχνίου και όχι μόνο, mm -hmm. το τονίζουμε αυτό. Ε, Πού σας βρίσκουμε? Mm. Ε, <laughs> ηλεκτρονικά θα ah. μας βρίσκατε στον καταγημένο <laughs> παπασοτηρίου αν υπήρχε <laughs> ε, mail στο, υπάρχει στο site researchcritic.blogspot blogspot ε, από εκεί υπάρχει το mail διαθέσιμο τώρα νομίζω είναι λίγο άχαρο να λέμε παπάκι protonmail.com ναι. αλλά αυτό είναι τελευταία το mail researchcritique.com και σίλδα στο facebook έχουμε επίσης Χρήστες κριτικά, αυτοργανωμένο σχήμα αρευνητών υποψηφίων δακτώρων. Δεν είμαστε τόσο να μας νέοι να έχουμε Instagram και TikTok. Ναι, ναι, ναι τέτοια πράγματα ακόμα δεν. δεν. τα έχουμε καταφέρει. Παρότι έχουμε ξεκινήσει τώρα μια σειρά podcast, η οποία ε, έτσι ευελπιστούμε να συνεχιστεί. Ξέρουμε ναι. ότι είναι κάπως κάτσι. Το, το πρώτο είναι με μια συντρόφηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι οργανωμένη στο... Ευχαριστή. University and College Union, το οποίο είναι ένα πανβρετανικό σωματείο δευτεροβάθμιο και μας μεταφέρει μια εμπειρία από τους αγώνες που δόθηκαν από το 19, 18 μέχρι και το 22. Αυτό, σύντομη διαφήμιση. Οκ. Okay. Στο YouTube okay. αυτό θα το βρείτε. Οκ, okay, στο YouTube, α, δηλαδή, ας πατήσουμε research, critique. Ε, ε, UCU, μετά... podcast. Λογικά okay. θα βρεθεί. Γιατί, αν πατήσετε μόνο research κριτική, δεν βρεθεί. Το έχω προσπαθήσει. Δεν, <laughs> δεν σα ευνοεί ο αλγόριθμο. <laughs> ναι, βρε Βρεσατανάδε blogs που είπατε πριν, αρχαίε λέξει. <laughs> ε, νομίζω ότι. <laughs> Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ε, έχουμε πει στο πρώτο κομμάτι πάρα πολλά πράγματα. Λεπτομέρειες για το κάπως για τις χρηματοδοτήσει στο Μετσόβιο. Έχουμε πει για τους ερευνητές κάποια πράγματα, κάποιου σχολιασμούς ως εργαζόμενους. Έχουμε πει πώς λειτουργούν κάποια πράγματα μέσα και έξω. Έχουμε πει για καταστολή. Έχουμε δώσει κάποιες λεπτομέρειες και έχετε δώσει μάλλον και μία εικόνα στο τι είναι αυτό, για ποιο λόγο ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα και τι θέλουμε να, ε, να βγει προ τα έξω. Ε, και τώρα πάμε σε συνέχεια αυτό που πάμε πριν ε, για πείτε πως θα συνεχίσουμε ε, εντάξει κορονίδα κάπως της ε, καταστολής στο Πολυτεχνείο τουλάχιστον σε επίπεδο θεάματο και όχι μόνο ε, ήταν τα γεγονότα της ε, περσινής βραδιάς του ερευνητή ε, ε, Παραδοσιακά τώρα η βραδιά του Ερευνητή στην ουσία είναι μια φιέστα που στείλεται από το Πολυτεχνείο ε, για να δείξει το πόσο καλά πηγαίνουν τα πράγματα στην έρευνα στο ίδρυμα, να έρθουν ε, παιδιά από σχολεία να δουν διάφορα πειράματα τέλο πάντων ή τεχνολογίε που αναπτύσσουν τα εργαστήρια κλπ, κλπ. Και πάντα γίνονταν και μια κεντρική εκδήλωση ε, στα πλαίσια του ανοίγματο τη βραδιά του Ερευνητή, παρουσία διαφόρων προσώπων. Ε, Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί συνήθως σε τέτοιου τύπου βραδιές υπήρχε κάποια πολιτική παρέμβαση από τη μεριά των ανθρώπων που ήθελα να πούνε ότι οι παιδιά δεν είναι όλα καλά στην έρευνα για όλα αυτά που συζήτησαμε και νωρίτερα, είτε σε επίπεδο εργασιακών συντημάτων είτε σε επίπεδο ε, του που πηγαίνει αυτή η έρευνα ή, ή να κάνουν και κάποιε παρεμβάσει σε σχέση για παράδειγμα ε, με την περιοχή των εξαρχείων ή διάφορα άρα πολιτικά ζητήματα. Ε, αυτό επομένω και με βάση την κατάσταση που έχει υπάρξει το τελευταίο καιρό στο Πολυτεχνείο με τη νέα πρετανική αρχή Χατζηγεωργίου, η οποία προσπαθεί, πράγμα το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη συνθήκη στο ιστορικό κέντρο Πατησίων, το κλειδωμένο όπω είπαμε πιο πριν και το κατά αυτού εξοραϊσμένο, η προσπάθεια να γίνει για παράδειγμα το κτίριο Κίνη που θέλουν να το κάνουν roof garden ας πούμε από πάνω και συνεδριακό κέντρο. Ε, σε ό, με, με όλο αυτό το πλαίσιο και με βάση το γεγονός ότι ο Πρίτανης κάνει μια προσπάθεια ευρύτερα να ε, χτυπήσει τους ε, πολιτικούς χώρους ε, επιλέγει σε αυτή την βραδιά να στήσει ένα σκηνικό ε, τρομοκρατίας με καλυσμένο την ελληνική αστυνομία τι σημαίνει αυτό ότι έχει από νωρίς, ε, βάλει κλούβες απέξω. Ε, υπάρχει ανοιχτή πόρτα μόνο από τη μεριά της πατησίων ε, και υπάρχει μάλιστα ασφάλεια ε, στο χώρο της τέλεσης βραδιάς του ερευνητή με καρτελάκια κιόλας βραδιά του ερευνητή ε, άρα μιλάμε για ένα ευρύτερο ας πούμε σκηνικό ε, το οποίο από νωρίς μυρίζει η Μπαρούτη προφανώς υπά, ε, υπάρχει μία ε, κίνηση από τη μεριά ε, Κινήματος, του σωματείου των ερευνητών κτλ εκείνη τη μέρα μια διάθεση παρέμβασης έχουμε ελέγχους εντός του κτιρίου λίγο πριν ξεκινήσει η κεντρική εκδήλωση οι οποίες καταλήγουν σε προσαγωγές και ελέγχους απ' έξω μάλιστα με face control στην ουσία ποιος δεν μας κάνει ή ποιον βλέπουμε με κάποια κείμενα πούμε, στα χέρια τον, τον τσιμπάμε ε, τέλος πάντων αυτό το κλίμα από τον κόσμο εκεί ο οποίο ήθελε να παρέμβει κάπω αποδομείται με έναν τρόπο, δηλαδή τρώνε ένα κράξι μου οι ασφαλίτες ε, φεύγουν, αποχωρούν από το χώρο και με το που ξεκινάει η κεντρική εκδήλωση αυτό που συμβαίνει είναι στην ουσία να κλειδαμπαρώσουν την πόρτα στην οποία γίνεται η κεντρική εκδήλωση των ερευνητών αποκόβοντας την παρουσία των ερευνητών από την εκδήλωση, στην οποία μάλιστα υπάρχουν γενική γραμμα ως ταϊκούρας και διάφορα, αλλά έτσι, σημαίνοντα πρόσωπα. Επομένω, οι καθηγητάδες, οι φίλοι του και το πολιτικό προσωπικό επιλέγει να κάνει την εκδήλωση μόνο του και η, η πλέμπα, ας πούμε, μένει απ' έξω. Ε, όμως, κάπως ε, υπάρχει μια απάντηση από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο χώρο και θέλει να παρέμβει ε, ζητώντας κιόλας ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνεται μια αίθουσα στη βραδιά του ερευνητή και να μπορούν να Ισέλθουν στην εκδήλωση οι άνθρωποι που διοργανώνουν στην ουσία αυτό το event. Και με κατόπιν πίεση, τέλο πάντων, αυτή η πόρτα ανοίγει. Και τι φοβερό, α πούμε, σημειολογικά, τη στιγμή που ο Πρίτανη βγάζει και το περίφημο λογίδριο, θα το ακούσει μάλλον, περί μη συμβατών μοσχευμάτων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έλεγε στου παρευρισκόμενου, όλου αυτού που είπα πριν, ότι το, το ίδρυμα δεν είναι δικό του, το ίδρυμα είναι δικό μα, και αυτοί ενώντα. Των κόσμων, των κινημάτων, του φοιτητέ και του ερευνητέ, είναι μη συμβατά μοσχεύματα. Τέλο πάντων, εκείνη τη στιγμή ε, συμβαίνει αυτό και μετά ε, ακολουθεί μια παρέμβαση με πανό, τρικάκια και κάποια συνθήματα. Και προφανώ ο Μπρίτανε, επειδή μπορεί να το ανοιχτεί όλο αυτό, επιλέγει να καλέσει την ελληνική αστυνομία. Γίνεται μια αστυνομική επιχείρηση εντό του κτηρίου. Ε, Γνωστέ εικόνες εικόνε από αυτήν την αστυνομική επιχείρηση. Ε, με, καταλήγει σε δύο πέρα από τις προσαγωγές που μετέπειτα μετατράπηκαν στις λείψεις που έγιναν απ' έξω. Και μετά πέρα ο Πρίτανης πηγαίνει περίχαρο στη Γαδά, κάνει μήνυση. Μία συναδέλφηση στο νοσοκομείο. Μπράβο, μπ, μπ. έχουμε τραυματισμό συναδέλφης σας από το ε, Αλισβερίς με τα Όπκε. Ε, και τόσο, καταλήγουμε σε, πλέον σε ένα δικαστήριο ας πούμε, και για μάλιστα για κάποια από τα μέλη του Σωματείου των Εργαζομένων στην έρευνα και μετέπειτα και ένα ευρύτερο κλίμα ε, στοχοποίησης και ντρομοκρατίας από τη μεριά της Πριτανικής Αρχής, σχετικά με τα γεγονότα στη του Ερευνητή. Ε, αυ αυτή είναι η πρώτη πράξη. Υ υπάρχει και το κουτσομπολι από μια σύγκλιτο ε, που... Κάποιοι καθηγητέ, νομίζω ότι τη είχαν χαρακτηρίσει ω ναζιστικά αυτά που είπε ο Χατζηγεωργίου περί συμβατών μοσχευμάτων. Το οποίο είναι σωστό, είναι όντω ναζιστικά. Ε, και όταν του ε, απίφθινε το λόγο στην σύμπλη του, του είπε, Δηλαδή, με λέτε να ζιστεί. Είπαν, Εντάξει, όχι, δεν σα λέμε ακριβώ να αλλά αυτό που είπατε παραπέμπει εκεί. Δηλαδή, και αυτοί κάπω μαζεύτηκαν σε κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμα αναντίστοιχο τη θέση ενό να μιλάει ενώ μ' αυτόν τον τρόπο. Ε, α, α, απλώς εν τέλει και σε αυτό ας πούμε, που μπορεί να καταλήξει κάποιο εύκολα... Ε, είναι ότι ο Χατζηγεωργίου, όπω έκανε και ο Παπαϊωάννου... στο Αποθού, κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ε, κατά βάθος ένας καθηναϊκός τύπος είναι. Αυτό μπορεί να το καταλάβεις από την πρώτη στιγμή που θα το του μιλήσει. Ε, ε, μας έχουν παραπονεθεί καθαρίστριες στο Ίδρυμα... ότι τι είναι αυτός, πώς μιλάει έτσι ενώ όταν είχαν πάει σε παρέμβαση για δικούς τους λόγους συνδικαλιστικούς. Ε, απλώς αυτή τη στιγμή έχουν ε, κάτι σκατάλληλα οι πλανήτες, ώστε να ευνοεί το, αυτή τη φάση το κράτος, αυτές τις συμπεριφορές και αυτό το, αυτούς τους λόγους, οι οποίοι εν τέλει κανονικοποιούν ε, την ε, βία και το και τον αποκλεισμό, ας πούμε, οποιασδήποτε μορφής διαλόγου ή αμφισβήτησης του κυρίαρχου μέσα στα, στα, στα ιδρύματα. Αυτό σαν μικρό σχόλιο. Ε, ερχόμαστε στη φετινή βραδιά του ερευνητή... ήθεσες να συμπληρώσω κάτι. Ε, ερχόμαστε στη φετινή βραδιά του ερευνητή, η αμφισβητησης του κυριαρχου μεσα στα ιδρυματα αυτο σαν μικρο σχολιο ερχομαστε στην φετινη βραδια του ερευνητη ηθεσες να συμπληρώσει κατι ερχομαστε στη φετινη βραδια του ερευνητη η οποια εγινε πριν δύο εβδομάδες, θυμάμαι καλά, στην οποία ε, νομίζω ότι, νο, νο, νομίζουμε ότι δεν του βγήκε καθόλου καλά το προηγούμενο. Δηλαδή δεν το είχαν ζηγήσει καθόλου καλά αυτό που συνέβη πέρσι. Και φέτος ήταν όλοι έντρομοι. Όταν λέω όλοι εννοώ και την διοίκηση και τους καθηγητάδες και το, τους ερευνητές ένα μέρος τώρα, που συμμετέχει στη βοήθεια του ερευνητή αλλά και θα πω εν μέρει και το κίνημα όταν τρομοκρατημένο για το τι θα συμβεί. Ε, χαρακτηριστικά... Με το που σηκώθηκαν, α πούμε, κάποιε παλαισθηνιακέ ε, σημαίε, νομίζω από την ε, πλευρά του Σερέτε, διορθώστε αν κάνω λάθο. Ε, είχαμε από. Αποκλώ... Όλου, όλου του ανθρώπου παρέμβαση. Και... Εννοούσα, συγγνώμη, στο τραπέζι που είχε στήσει το Σερέτε. Όχι όχι, όχι, όχι, δεν, ήταν από όλο τον κόσμο ωραία, που είχε στήσει την παρέμβαση. Σερέτη, ωραία. Ναι. με το που σηκώθηκαν κάποιε παλαισθηνιακέ σημαίε, οπότε στο μυαλό κάποιων καθηγητών αυτό πήγε σε παρέμβαση, σηκώθηκαν και φύγανε. Από τον, χώρο του, από, το, από τον χώρο του πάνω Πολυτεχνείου πλέον, έτσι. Γιατί η, ναι, η βραδιά του Ελληνίου 25 είναι στο πάνω Πολυτεχνείο. Ε, οπότε μιλάμε για ένα καθεστώ ακραία τρομοκράτηση όλων των συμβαλόμενων με κάποιο τρόπο. Ε, να συζητάμε με συντρόφου και να λένε, α πούμε, όχι, τι θα γίνει και αν έρθει η αστυνομία και αν έρθουν τα μάτια από απέναντι. Γιατί έχει ε, χώρο που στεγάζονται τα μάτια ακριβώ απέναντι από την Κανελοπούλου. Ει. Ήταν δηλαδή ένα κλίγμα πολύ ε, βάρβαρο, πολύ σκοτεινό. Ε, ο Χατζηγεωργίου έκανε την τελετή έναρξη... στη πιο φυσιολογικό από ένα κρατικό νησί, τη ΣΥΜΗ. Ε, προφανώς φοβόμενος το τι θα γίνει... αν πατήσει το πόδι του στο ίδρυμα εκείνη τη μέρα... με ό,τι συμμελογική αξία έχει αυτό, ας πούμε... για, την, ε, ε, για τη βραδιά του ερευνητή. Ε, να αναφέρουμε εδώ ότι το ΣΕΡΕΤΕ... Ζήτησε χώρο να μπει επίσημα δηλαδή σαν μέλος, σαν εκπρόσωπος μιας μεγάλης μερίδας ερευνητών και του έριψαν την αίτηση με γελειότητες στο στυλ δεν έχετε κάτι ερευνικό να παρουσιάσετε ή μετά τα περσινά δεν μπορούμε να σας αφήσουμε. Αυτό δεν είναι και καν επίσημη απάντηση, δεν έχει καν ποτέ επίσημη απάντηση στο σωματείο. Είναι πράγματα που με τα μάθαμε μετέπειτα ναι, Γενικά είναι ένα μεγάλο μέρος πολιτική πολιτικής παράγειας Μέρος κουτσομπολιών που μεταφέρουν κάποια άτομα Του συμβουλίου και των ε, ε, συνελεύσεων Τέλος πάντων της διοίκησης μπρο, μπροστά κάτω ε, Κάποια νέγκυρα κάποια δεν είναι Έχουμε λόγους να το, να το λέμε αυτό Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια κατάσταση Όπου πρακτικά δεν μπορεί να μιλήσει κανεί για τίποτα Έχουμε καθηγητές οι οποίοι λένε στον πρίτανη φίλε μου αυτό που είπες είναι ναζιστικό και μετά να το μαζεύουνε φοβούμενοι προφανώς το μένος αυτού του ασυνάρτητου του ανθρώπου. Ε, δεν ξέρω Αυτός αν... είναι ο άνθρωπος που υπήρξε και το οχητικό στα καμαράκια που μίλησε... Στην πλατεία του πολυτεχνείου που έλεγε φοιτήτριες ναι. μα συνοδεύουν είναι έσκορτς. Ναι. Ναι, ναι, και αυτό είπε το... ότι ε, ε, εγώ είμαι ο Ιωάννη Χατζηγεωργίου ο πρίτανης αυτού του μαγαζιού. Ναι, και το εννοούσε και γι' αυτό έχει πάρει και την εξουσία και τον τουγνεπή που θα σε καλύψουμε μέχρι το τέλος ε, γιατί όπως έχω διαβάσει και από άλλους ότι αν δεν έχει αυτή η κυβέρνηση να επιδείξει κάτι τώρα ε, θα επιδείξει μένο ένα πράγμα αυτό που θεωρεί ή που βγάζει στο δεξιό του ακροατήριο την ασφάλεια και ότι κλείσαμε τις καταλήψεις τι άλλο έχουμε να κάνουμε, να μιλήσουμε για την ακρίβεια να μιλήσουμε για άλλα ζητήματα που πασχολούν την καθημερινότητα και όχι μόνο για να εγώ θα έλεγα ότι είναι η επιβολή του άλλου. Και το άλλο δεν είναι μόνο καταληψία. ή δεν είναι μόνο αυτός που απέργει και μου χαλάει την πιάτσα, ή ε, με κάνει να νιώθω άβολα, γιατί και εγώ θα ήθελα υψηλότερο μισθό, αλλά δεν θα πω και όχι στο αφεντικό. Το άλλο δεν είναι ο, μόνο, ο μετανάστης, ούτε μόνο ε, η γυναίκα που βγάζει σαν προστάτσα, τη της για στα νέα του μαγαζάκια μέσα στο Πολυτεχνείο και παραδίπλα. Ε, οπότε που θέλω να καταλήξω με το σχόλιο, ότι είναι μία συνολική επίθεση. Και αυτή εκφράζεται έντονα στο Πολυτεχνείο και έχουμε επικεντρωθεί στο Πολυτεχνείο, διότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συμβαίνει παντού. Και στην ε, ακαδημία, και στην έρευνα, και στην ε, συνολικότητα ζωή, το, στο σύνολο αυτό που ξέρουμε εμείς, το αναγνωρίζουμε και διαβάζουμε και βλέπουμε. Και θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε, Εννοώ ότι λέμε ότι έχει αποστηρώσει πολιτικά και πολιτιστικά και πολιτισμικά του χώρου αυτού. Τα έχουν καταφέρει με την επιβολή. Με αστυνομία γίνονται όλα αυτά. Δεν γίνονται με κάποιε κουβέντε ή κάτι τέτοιο. Ε, το έχουν καταφέρει αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί έτσι, έχουν του αριθμού, έχουν ένα στρατόπεδο και όπω είπαμε, και πάνω στο Πολυτεχνείο πολύ εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο μόνο για αυτού. Αλλά και στο Κάτω Πολυτεχνείο έχουν ένα στρατό πέρυσι τη Πλατεία των Εξαρχείων και επιτίθενται στους ανθρώπους που τους χαλάνε τη σούπα. Η σούπα είναι ο εξειδικευμένος εργάτης ε, που θα λέει ο όλα ναι, και δεν είναι ένα φοιτητή ο οποίος θα έχει άποψη ε, για το τι γίνεται, να έχει άποψη για τα τέμπη. Υπήρξαν καθηγητές που υπογράψανε πράγματα για τα τέμπη, γνωρίζετε κάτι. Ενώ θέλω να μου πείτε και κάτι για την επικαιρότητα, αν θέλετε αυστικά. Έχουμε προβοκάτορες ανάμεταξύ μας. <laughs> αν γνωρίζετε... Κάτι, κάτι έχει πάρει το, το αυτοί μα. Ε, νομίζω ότι φωνάζει αυτό που έχει πάρει το αυτοί μα. Και θα έπρεπε να φωνάζει σε όλους, γιατί ήταν εξέχως, εξέχως αντι αντι και θα μπορούσα να πει αντιλογικό. Έχει αυτό που έγινε όσον αφορά τα τέμπη και μπλέκεται το Πολυτεχνείο, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δάσκαλοι στην τρίτο βάθμια και έχουν ένα ρόλο να αντίθετο από αυτό που θα περιγράψω ε, τώρα είναι το εξής. Να βγάλει τουλάχιστον δύο εκθέσεις, γιατί την τρίτη δεν ξέρω πολλά, οπότε αν έχετε υπόψη να σας ε, Η, η μία αφορά την αξιολόγηση κάποιων βίντεο από ένα Ροντογιάννη. Και η δεύτερη αφορά... Ήταν ηχητικά. Ήταν ηχητικά. ηχητικά. Ε, η δεύτερη αφορά ε, την αξιολόγηση... Ε, χημικών δειγμάτων, από κάποιον... Ε, καρόνη ε, <laughs> Προσπαθώ να πω πολύ υποτιματικά αυτό κάποιος και τα, <laughs> πραγματικά αυτό που παρήγαγαν θα μπορούσε να το κάνει ένας στοιχαίος τίποτα. Ε, γι' αυτό έκανα και τον πρόλογο. Ε, στην, ε, στην περίπτωση του Ροντογιάννη, ε, η έκθεση Εμπειρογνώματο. Ε, αχ, βοηθήστε με, γιατί θα κάνω χιστάτά μου και δεν ξέρω αν έχω για να το κάνουμε. <laughs> να το παίξουμε μετά. <laughs> Τα κάνω αυτά. Εμπειρογνώμονα. Ε, ναι, σύνη, αυτή. Ε, Ήταν μία με δίμηνη καθυστέρηση αστεία έκθεση που θα μπορούσε να βγάλει κάποιο μη ειδικό και αφορούσε την αθροτή διάταξη κάποιων αρχείων. Που δεν έλεγε απολύτω τίποτα. Αυτή έχει πάει στη δικογραφία. Στην περίπτωση του Καρώνη. Που ήταν ε, ήτανε ακραίο αυτό που έκανε ο τύπος. Πήρε κάποια δείγματα περί, τον 20, το Σεπτέμβριο του 1944 για να τα αξιολογήσει και επαναλύσει Και με 12 μήνη ή 14 μήνη καθυστέρηση, έβγαλε μία έκθεση ακαδημαϊκών ιδεών εντό εισαγωγικών που κατέληγε στο σχεδόν τίποτα. Επομένως, είχαμε μία de facto καθυστέρηση αρκετών μηνών για να πει σχεδόν τίποτα. Ε, αυτά παρακάμφθηκαν. Δηλαδή, εγώ θα θεωρούσα φυσιολογικό ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν έκθετοι ως προς το επάγγελμά τους, το αντικείμενό τους ενώ και του ακαδημαϊκού δασκάλου και του μηχανικού. Δεν είναι. είναι εξέχω τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και... Βοηθάνε στη διελεύκανση ενός από το μεγαλύτερο καπιταλιστικών εγκλημάτων που έγινε στον ελληνικό χώρο τα τελευταία 40 χρόνια. Ε, το τρίτο άτομο. Για του μεταλλλόγου, δεν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια πληροφορία. Δεν θυμάμαι. Α συνεχίσουμε την κανονική ήρωη μετά από αυτή <σχελίου> τη μικρή παρένθεση. <σχελίου> Ναι, ε, δεν ξέρω αν έχει ένα νόημα τώρα κάπως όλο αυτό το πράγμα το οποίο το αναλύσαμε λίγο σαν ψηφιδωτό, στον χώρο, στον χρόνο. Κάναμε για κάποια μπρος-πίσω, αναφέραμε ονόματα, εμπλεκόμενες ομάδες κτλ. Αν μπορέσουμε αυτό κάπως να το μαζέψουμε σε ένα γενικό σχήμα απλοποιημένο δε, που θεωρούμε ότι κάπως την, την πιάνει την, την αλήθεια δε. Ε, ε, Λοιπόν, αυτή, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο είναι ότι είναι ότι μια μεγάλη προσπάθεια. Ε, αυτό το οποίο λέμε χρόνια ως ε, επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο, λειτουργία ενό τρόπου του ε, Πανεπιστήμιου ε, ως επιχείρηση μέσα από τα εργαστήρια, μαγαζιά που λαμβάνουν προγράμματα, ε, της spin-off και όλο αυτό τέλο πάντων το, το σύμπλεγμα, να εδρεωθεί και να γίνει, το, να γίνει απολύτως πούμε κυρίαρχο μοντέλο το οποίο δεν το πειράζει ε, κανείς εντός του Πανεπιστημίου για να μπορέσει να γίνει αυτό τι ε, απαιτήθηκε. Ε, απαιτήθηκε ε, ένα μεγάλο αφήγημα γύρω από την ε, ασφάλεια και το τι σημαίνει ασφάλεια για τα πανεπιστήμια και άρα πώς θα μπορέσει το κράτος να εγγυηθεί την ύπαρξη αυτής της ασφάλειας, τι σημαίνει αυτό ο νόμος, εν τέλει, ε, Κεραμίος Χρυσοχοίδη, ο οποίος έρχεται τώρα να δείξει πραγματικά ποιο ήταν το, το, το πλαίσιο στο οποίο ήθελε να εφαρμοστεί. Δεν ήταν το ζήτημα το αν θα μπει πανεπιστημιακή αστυνομία ή όχι. Το ζήτημα ήταν το να έχουμε ελεγχόμενη ε, είσοδο, ε, ε, σχέδια ασφαλείας στα πανεπιστήμια, τα οποία ε, περνάνε τώρα. Ε, ένα, τελος πάντων, συγκρότημα κάμπους πλέον πολύ πιο κλειστό ελεγχόμενο και επιτηρούμενο και κάμερες, γιατί έχουμε και κάμερες στο κάτω Πολυτεχνείο σε πάρα πολλά σημεία και στο πάνω αντίστοιχα σε κάποια σημεία ε, και αυτό με την καθημερινή πολλές φορές παρουσία στην αστυνομίας μέσα στο Ίδρυμα για παράδειγμα στο Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο ε, έχουμε κάθε μέρα όπκε κοντά στην πύλη Κατεχάκη και όχι μόνο, σε διάφορα σημεία. Ε, κάτι το οποίο θεωρήθηκε έτσι κάπω αυτονόητο ε, και όλα αυτά ε, ήρθαν σιγά σιγά μέσα από τα νομοσχέδια τα οποία πέρασαν το προηγούμενο διάστημα ε, το αφήγημα αυτό και ειδικά σε σχέση με τα πειθαρχικά για παράδειγμα στα πανεπιστήμια που θα είναι και ένας μεγάλος αγώνας ο οποίος θα δωθεί το, το επόμενο διάστημα και ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται έχουμε το, για παράδειγμα τώρα το πειθαρχικό ε, την Δευτέρα αν θυμάμαι καλά ε, σε φοιτητές ε, της ΘΕ. Για τα περιστατικά τη νομική, ε, χτίστηκε στην ουσία πάνω στο περιστατικό τη νομική ε, και στο περιστατικό του, του κηλικίου, του, των μηχανολόγων που περιγράψαμε πριν από λίγο, με τον φερόμενο σχαστικισμό. Ένα ολόκληρο αφήγημα γύρω από το, το πρέπει να δοθούν να απαντήσει στα πανεπιστήμια, οι οποίε ήρθαν και κούμποσαν στο ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο, αυστηροποιώντα την όλη κατάσταση. Με ποιο τρόπο, με ε, τα πειθαρχικά, τα οποία πλέον γίνονται πολύ ε, με, με πολύ πιο αυστηρούς όρου ε, και γύρουν και σοβαρά ζητήματα. Για παράδειγμα ε, έχουμε το θέμα του ότι πλέον ακόμα και αν κατηγορηθείς για κάποια ε, πράξη ε, μπο μπορεί να παυθεί η φοιτητική σου ιδιότητα μέχρι ε, το δικαστήριο. Το πλέον είναι, έτσι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, γιατί μπορεί να θωθεί στο μέλλον, αλλά ουσιαστικά έχεις χάσει το χρόνο όλο αυτό της τιμωρητικό, μόνο και μόνο που βρέθηκε, σας πούμε, στο λάθος λάθο στιγμή, ή που κάποιο, πούμε, επέλεξε να σε στοχοποιήσει. Και τα βλέπουμε αυτά γενικά το, το κρεσέντο στοχοποίηση πολιτικοποιημένων ατόμων ε, και μέσω άμεσου τρόπου δηλαδή, δικαστηρίων και μέσω απειλών για πειθαρχικά ε, κλπ. Και Άρα αυτό το οποίο κάπως προσπαθούμε να περιγράψουμε ε, είναι ένα σκηνικό πούμε, αρκετά ε, δύσκολο, ένα πιθανό ζωφερό μέλος όμως νομίζω ότι πρέπει να δούμε ε, την ηλιακτήδα μέσα από αυτό δηλαδή κάπως ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα άλλο πόλο πάλι ο οποίος να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε σχέση με τα ζητήματα εργασιακής εκμετάλλευσης, ε, πολιτικής στοχοποίησης ε, μέσα στα ιδρύματα, τόσο οι εργαζόμενοι σε αυτά όσο και οι φοιτητές, όσο και οι αφανείς, ακόμα πιο αφανείς και από εμάς εργαζόμενοι σε όλα αυτά, οι καθαρίστερες εργολαβείες, ε, ε, άνθρωποι ας πούμε που είναι στο διοικητικό προσωπικό κλπ, κλπ. Ε, και να μπορέσουμε να, να δώσουμε μια απάντηση σε όλο αυτό το οποίο ε, συμβαίνει. Να Συ συμπληρωματικά σε αυτό <coughs> η επίθεση στο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για να μπορέσει να αποτελέσει ένα πιο ε καθαρό μαγαζί για τα αφεντικά που θέλουν να μπουν μέσα και να κάνουν φθηνό R&D να βρίσκουν το νέο δυναμικό της επιχείρησή τους. Το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε πάντα και σαν χώρος πολιτικής ζήμωσης, σαν ορμητήριο Τη πολιτικής αντίστασης και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ό, όλο το φάσμα του κινήματος ενώ από το κουκουέ μέχρι τη μαύρη εναρχία το γνωρίζουμε όλοι αυτό και αυτό το πράγμα έχει ε, αυτή τη στιγμή πάει να εκλείψει δηλαδή το μοναδικό μάλλον το μοναδικό από τα λίγα πράγματα τα οποία δεν είχε πλήρη έλεγχο το κράτος πάνω του προσπαθεί να το φέρει σε μια κατάσταση αποστήρωσης, εντατικοποίησης η οποία οδηγεί την, ε, τους νέους φοιτητέ σε μια στόχοθεσία του στήλ να βγάλω γρήγορα το πτυχίο μου να φύγω γιατί εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα, έχει νύσην δύο, έχει εργασίες, έχει τόνο, έχει τάλο άλλο μη με πιάσουν και πουθενά γιατί θα φάω και δύο χρόνια ποινή και μετά ποιος ξέρει και εν τέλει να χαθούν οι χρόνοι και οι τόποι που μπορούσε να βρεθεί ο κόσμος και να συζητήσει και να δράσει ε, ενάντια σε, σε κάποιο εντελώς κυριακό ε, ζήτημα ή ενάντια στην, ε, στο κράτος καθ' αυτό, να το πω έτσι. Ε, σε συνέχεια του προηγούμενου, ε, ήταν κορυφαία σημασία στα προηγούμενα χρόνια και σε αυτή την περίοδο που ονομάζεται μεταπολίτευση. Ε, το είναι νέοι να ανδρωθούν και γυναικωθούν σε ένα περιβάλλον που δεν εξαρτούν, εξαρτώνται ισχυρά τουλάχιστον από τη μισθό της κλαβιά ε, και αυτό διαμόρφωσε γενιές. Αυτό πλέον εξαλήφεται με, για, με όλους τους δυνατούς τρόπους και έχουν περιγραφεί εν πολύ σήμερα. Ε, οπότε καταλήγουμε σε αυτό που σχολίασε στην πρώτη τετραετία ο Κούλης, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει... Δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει πώς το είπε. Η κοινωνία. Ε, όχι βέβαια. <laughs> ε, με ενδιαφέρει εικόνα, αλλά το είπε, κάνοντας Σαρδάμ, το οποίο δεν αναπαράγω εγώ ορθα τώρα, ε, και αυτό παράγεται τώρα. Ε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι παράδειγμα του, με ενδιαφέρει... Το, το πτυχίο που μπορείς να αγοράσεις και με ένα σπερισπούδα στο όνομα. Ε, η αριστεία που υπάρχει η τεράστια φλοιάρια γύρω από αυτό ε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο στο οποίο επικεντρώνεται αυτό το πανεπιστήμιο που σχολιάζουμε σήμερα. Ε, και αυτό από τα μέσα ανδρώνεται με ένα κυρίαρχο εποτισμό και αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγγένεια εξαίματος, έχει να κάνει με την ιδιολογική συγγένεια. Το ποιοι πλέον ε, ε, ε, ε, ε, στηρίζουν γιατί υπάρχουν και έχουν οργανικές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο είναι άνθρωποι όχι που παράγουν έχουν ένα όραμα. Είναι πολύ εύκολα εκείνοι που είναι πάρα πολύ υπάκουοι και έχουν το όραμα του αφεντικού τους. Τελεία. Είμαστε μέσα στο κλείσιμο, ενώ ότι και οι τρεις τοποθετήσεις που άκουσα ουσιαστικά βάλανε ενώσανε τα, κάπως τα κομμάτια που συζητήσαμε πιο πριν ε, και φτάσαμε σε τι ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό το κλείσιμο για να καταλάβουμε γιατί έχει σημασία να ασχολούμαστε και να αγωνιζόμαστε ευρύτερα, όχι μόνο με στο πανεπιστημίο και στις, στους χώρους εργασίας μας γιατί ε, έχει ανάγκη να αγωνιστούμε και μέσα στους ε, δημόσιους αυτούς χώρους και για να γίνονται αυτές ξανά οι οι λείπουν αυτή τη στιγμή ε, και γενικά αν δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι νομίζω ότι φτάσαμε στο, στο τέλος Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση δεν ναι, τα είπαμε καλά, αυτά <laughs> ναι, ναι, όντως, <laughs> Ευχαριστούμε <laughs> και Ευχαριστιόμαστε θα ξαναπούμε πιο σύντομα. Θα, θα ξαναπούμε τώρα που έμαθα ότι. και podcast. Υπάρχουν ε... και θέματα που δεν τα ανοίξαμε καν. Δηλαδή, δεν πιάσαμε mm. καθόλου Rearm με Europe, δεν πιάσαμε ερευνητικά για στρατό, δεν πιάσαμε σχέσει πανεπιστημίου με Ισραήλ. Δηλαδή, και hot τίματα, δεν μα πήρε χρόνο. Είμαστε και φλίαροι, το καταλάβατε. Εμεί φτιάχνουμε τα όπλα που σκότωνουμε στου Παλαιστινίου. Οκ. Okay. Ε, θα γίνει και αυτό. Μπορεί να, φύγει, να γίνει και πριν τελειώσει προφανώ. Ε, όχι χρονιά. ESS Long. Ε, να κάνουμε ένα δεύτερο <laughs> part τουλάχιστον ε, αυτά, με ενδιαφέρον κοιτάζουμε, βρίσκουμε και τα podcast που έχετε ανεβάσει στο YouTube, είπαμε πώς σας βρίσκεται, πώς σας βρίσκει ο κόσμος, εμένα θα βρείτε την εκπομπή τη σημερινή κλασικά στο Mixcloud του Radio Reboot, στο archive.org παρίας Athens, αλλά και στο αθηναϊκό Indy Media προφανώς στην βιβλιοθήκη το αρχείο, καλή συνέχεια ε, Μπαίνει σε λίγο το Sci-Vibes Να ακούσουμε ε, Μετά από όλα αυτά που ακούσατε για το Πολυτεχνείο Και μπορεί να κουραστήκατε και όλα αυτά Από άλλα προβλήματα δεν είχαμε τώρα Δεν έχουμε χωρί να αυτά. <laughs> το Sci-Vibes που ξεκινάει σε λίγο Θα σας μεταφέρει κάπου στην Ανατολή Για να ακούσετε Ιαπωνικό σαν κεντέλικα αδέλφια Λοιπόν, αυτό θα είναι το Sci-Vibes Θα ξεκινήσει σε λίγο Εμείς ήμασταν ο παρία που πήραμε τη κοιτάλι από τη Ματίνα και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε Research Critique. Ε, θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω, με πιο φωτεινά νέα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.